Καλό μεσημέρι φίλε και φίλοι. καλώ ήρθατε. Παρασκευή σήμερα 4 Ιανουαρίου 2013. Το λέω έτσι για να το εμπεδώσουμε ότι έχουμε έρθει σωτήριον στο σωτήριο έτος αυτό. Λοιπόν, εδώ εκπομπή ΑΕ. Τώρα ξεκινάμε. Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα τις 2:30 μαζί σας. Φυσικά εκπέμπουμε μέσω του ARTFN 90,6 και μπορώ να σας είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι από σήμερα στην ιστοσελίδα μας εκπομπήα η αναβάθμιση ολοκληρώθηκε και κανονικά μας ακούτε και μέσω της ιστοσελίδας. Επίσης κανονικά στέλνετε τα μηνύματά σας, τις απορίες σας, τις παρατηρήσεις σας στο 54344 44 επαμ κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή στο email της εκπομπής εκπομπή αε παπάκι Να ξεκινήσω με ένα μήνυμα, Όχι, μια αντινάδα. Μια διεθνή είδηση η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική Α, εντάξει, οκ okay. Γιατί εγώ θέλω να πω τη Μαντινά Έφαγε το Στρούντελ ανήμερα το Χριστουγέννο με διαβουλημία που κατε... κατάπιε και το Γκί με το οποίο ε... Ήχερε... Ε... Ε... ναι. ξέρεις, είχε κοσμήθη το, το Στρούντελ, στρούντελ. Με, αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να την πάνε κατευθείαν στο κοντινότερο νοσοκομείο ναι. από όπου περνούσε τα Χριστουγεννά της. Ναι. αυτή η κυρία, είναι πολύ γνώστη κυρία λοιπόν και να τις κάνουν ειδική επέμβαση για να τι βγάλουν το γκί. του γκυ. Του ναι. ε, Είναι γνωστή κυρία από την πολιτική σκηνή, ε, από ναι, το Star από System. Σκηνή, ναι. Δεν ασχολήσαμε με το Star System, την okay. λέω, με την πολιτική σκηνή. Ναι. Ελληνίδα που ήταν στο εξωτερικό. Όχι. Βέρα Γερμανίδα. Α. Και όπως λέει ο Τζίμις... Με το σφυροδρέπανο... κολιχαραγμένο. <laughs> <laughs> <laughs> Τα τουάζουν στο, στον πίσω δεξιά. Από, <laughs> από την άλλη πά, πάλι ποτέ Ανατολική Γερμανία. Ναι ναι. ναι, ναι. Ποια είναι να το θέσουμε δηλαδή να μα ναι, το ναι. στείλουν οι απαντήσεις Γιατί εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Ποια είναι, ποια είναι. Ξέρω εγώ. Ναι. Μήπως είναι αυτή που έχει επικυριαρχήσει στη χώρα α πούμε. Δηλαδή διασώθηκε. Δυστυχώ. Μάλιστα. Ούτε ένα αγκί δεν μπορούσε να τη σταματήσει. Στη Γερμανία έκανε Χριστούγεννα. Στη Γερμανία, σε ένα χωριό στην Ανατολική Γερμανία. Ναι, πήγε στα παλιά θα έλεγε δεν τις που <άλλο> να πάει. Εκεί <laughs> πέρα, το οποίο βεβαίως έχει αδειάσει ναι. από την εποχή που οι το toyχοι έκαναν τις mm -hmm. και είναι ιδιωτικό χωριό πλέον, είναι ένα χωριό το οποίο ήταν παλιά, και σε μια κολεκτίβα όπως είχαν τις εποχές εκεί η Γερμανική mm -hmm. Λακειδική Δημοκρατία, μόνο που ιδιωτικοποιήθηκε, πετάξαν έξω όλο το προσωπικό και το κάνανε high class private club. Ναι, ε, εντάξει, ή αναβαθμίζασε ή τώρα. Πάντω οι είναι στη μόδα αυτή την εποχή. Διότι διάβασα ότι και ο κύριο Τουρνάουα έκανε μια επέμβαση τη ημέρα των εορτών, χωρί να το μάθει κανείς Έκανε κύλη. Κύλη. Στη μύτη. Πολλογκέφαλο. Λοιπόν, και όχι επειδή μου το δημοσίευμα ήταν ότι, κοίταξε τώρα, ανωτερότητα. Δεν ήθελε να ασχοληθεί ο τύπος μαζί του Και Αυτό, περίμενε πότε θα είναι στις διακοπές του Κατάριζε σε... τον εργάσιμο χρόνο του να το Και, και γυ... κάτι άλλο α... Ο καλός εργαζόμενος δεν μπαίνει ποτέ αναρωτική άδεια Αυτό Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ Θα περιμένει πότε Θα είναι η αργία, η επίσημη Για να πάει στο νοσοκομείο Αυτό. Δεν μέχρι τότε Έτσι. Αφού εδώ κοντσάμε πρωθυπουργός Είχε καθυστερήσει την αποκόλληση αυτή Ναι, το ειδούς. Θυμά... Ποιος γιατρός να τα ακούσει αυτό και να μην πέσει κάτω τον κέλε. Βασανίστηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή. Και επίσης είναι και ο κ. Μητσοτάκης που κάνει σήμερα μια επέμβαση. Ναι, αυτός είναι από η αποχή αυτή τη δεύτερη να μου. πω την αλήθεια που μαθαίστηκε η είδηση ότι είχε αυτό το ατύχημα κτλ. Κάποιοι σε κάποιους σταθμούς προλάβουν ότι κάνουν κάτι αφιερώματα του ανθρώπου. Καθίστε με παιδιά, ό,τι θε. <laughs> <laughs> η επέμβαση που σου έφυγε. Α ο γέρος ή η αποπαίγια ποτέ θα πάει. Τις βρήκατε κύριε Αλλά σε ειδική με περίπτωση, πολύ αμφιβάλλω αν ισχύει το ένα το άλλο, <laughs> ναι. το πιθανότερο είναι να θάψει τους γιατρούς που τον εγχειρίζουν ή που τον εγχειρίζουν. Παρά να πάει αυτός, δυστυχώς δηλαδή. Αλλά τέλος παντού, λέμε τώρα. Αλλά όχι, μου κάνει εντύπωση δηλαδή. σου ναι. λέω κάτι αφιερώματα, κάτι για το βιογραφικό του Κεταλβάκα λέει, όπα ρε παιδιά ερευμήστε για <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ε, <laughs> <και laughs> καλά ρώστε λίγο Άρα ναι, άρα αυτές και από παιδί Σε κάνουμε και ένα καλό στο Μητσοτάκη μας πάει άσχημα η πρωτοχρονιά και είναι και επίκαιρο ο Μιτσοτάκι. <laughs> Πάντα επίκερος όσο ποτέ Ζωντανός μονόλιθος της πολιτικής ζωής του τόπου <laughs> Διότι σήμερα κατεβαίνοντα την εκπομπή Καποιος μου είπε ότι αμάδρε παιδί μου βαρέθηκαν να ανοίγω το, το ραδιόφωνο τηλεόραση και να ακούω για τη λίστα Λαγκάτ και αν από που Κωνσταντίνου ε, το έκρυψε το στικάκι, το διέγραψε το στικάκι, το αντέγραψε το στικάκι και δεν θυμάται ποιος είναι αυτός που του έδωσε το στικάκι ναι. και τα σχετικά. Σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο δεν υπάρχει. σε αυτή τη χώρα. Εδώ που να, θα βγουν και άλλα νόματα Εντάξει, αυτά που έχουμε μπούς, πει θα με θα υπάρχουν Τώρα δεν υπάρχει άλλο Τώρα δεν υπάρχει, παίζουμε με αυτό Και πραγματικά κι εγώ, ξέρεις, όταν το πρωί ας πούμε, Ανοίγεις λίγο το λάπτοπ, ψάχνεις διάφορα και τα λοιπά, Και βλέπεις ότι Δεν υπάρχουν ειδήσεις ενώ στι ε, ε, ε, συστημικές ε, ιστοσελίδες τα, τα γνωστά, έτσι, λοιπόν. Αν ψάξεις εναλλακτικά θα βρεις, αλλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν. Ούτε. Κινούνται όλα γύρω από τα σκάνδαλα και μια σκανδαλογία που θα έρθει, γιατί φωτογραφίζονται και άτομα που αναμένεται να βγουν στο φως και στην επιφάνεια και ότι θα ε, διοχθούν, ας πούμε, για διάφορα άλλα σκάνδαλα. Ε, άρα είναι αυτό που έλεγες πολύ καλά εχθές και που έχουμε υποστηρίξει ότι ε, πλέον ε, η επόμενη περίοδος που έρχεται θα είναι μια της καναλαλογία. Βέβαια κυρίες, ας... και με ε, αρέσει ρε παιδί, που έχουμε ένα Δώσε αίμα στο λαό ε, Ίσως να πρέπει να <laughs> δούμε, <laughs> δούμε αν ε, υπάρχει να βάλουμε λίγο mm. αργότερα ε, Μια πολύ καλή ε, πώς να το πούμε έτσι μια πολύ καλή στοιχομηθεία που είχε φτιάξει ο Χάρη Κλίν στη δεκαετία του 70 ναι. αρχές δεκαετίας του 80 νομίζω ήταν τέλη της δεκαετίας του 70 με τον καούτσο κότσο ναι. όπου πρώτος αυτός και μετά όλοι οι άλλοι mm -hmm. ειδικά αυτοί που θα έπρεπε να το είχαν αναλύσει το θέμα και να το είχαν πιάσει τρέχα και Νικόλο Καπτέρι, ναι. ε, είχε πιάσει την ουσία του δικοματισμού τι σημαίνει δικοματισμός ναι. Και έφτιαχνε λοιπόν μια συζήτηση, μια, ένα διάλογο ε, ανάμεσα στον Ανδρέα και τον Γκαραμαλή mm -hmm. και τον Κωστάκι εκείνη ναι. την εποχή που ήταν ο Γκαούτσο Κότσο. Και πώς το ένα μπαλάκι πήγαινε και το άλλο γύριζε <χλήξε> σε συζητήσεις που δεν είχαν κανένα ου, ουσιαστικό περιεχόμενο αλλά στην πραγματικότητα ξε, ξεγελάγανε τον κόσμο ότι ήταν κάτι το διαφορετικό. Ανάμεσα σε αυτούς βεβαίως. Τώρα και η Γεσία στον κομμάτι της Αριστεράς από γεννή <laughs> που είχαν ε, συζητά, ο δικοματισμός άρχισε να, να, να νομοποιείται πολιτικο, στο πολιτικό λεξιλόγιο mm -hmm. της αριστεράς τέλος πάντων το έναν όρο που είναι τελείως αδοκιμός αλλά τέλος πάντων ε, μετά το 85 mm. 84-85 στην ουσία είναι τότε ήταν ας λοιπόν σε άλλους χρησιμοποιήθηκε πολύ αργότερα γιατί τα είχαν βρει με τον Ανδρέα τότε και τώρα να το πέσουν αριστεροί οι ριζοσπάστες και τραγέρον λοιπόν αυτοί που τα βρίσκανε με τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή μετά τον Ανδρέα πήγε εξουσία τα βρήκανε με τον Ανδρέα μετά τα βρήκανε με τον Σιμίτη και γενικά τα βρίσκανε με οποιονδήποτε είχε πάνω χέρι για τον καλό της χώρας για πάντα πάντα, πάντα. <laughs> αυτή η αριστερά ε, και τώρα είναι οδεύουν, ξέρεις καμπάλα στο άλογο, είναι mm -hmm. πάλι με αυτούς που υποτίθεται θα πάνε για την εξουσία και ακούμε φοβερά πράγματα. Όπως για παράδειγμα αυτή η ιστορία για το, το, τη βίλα αμαλίας και όλα αυτά τα πράγματα. Ά, και ναι. Έκανε επέμβαση και στην ανομία. Έτσι, ο κ. Δεβιάς. Mm. Δεν έχει καμία σχέση με την ανομία και οι ιστορίες όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ κατά τη γνώμη θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχουν ελεύθεροι χώροι, ελεύθερα κτίρια, θα πρέπει να δοθούν στην κοινωνία και να τα αξιοποιήσουν οι κάτοικοί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και αν δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από την κοινωνία το δεν έχει νόημα να υπάρχουν mm -hmm. εντάξει αυτά τα υπόλοιπα είναι κολοκύθια με τη ρίγανη, απ' όσα τη εξασφάλισε την ιδιωτικοποίηση των χώρων ως ιδιωτικός πω. στρατός κατοχής να εξασφαλίσει ότι ε, η έξω τον κόσμο ναι, για να πάρουμε την πυλά μας για να κλέψουμε ό,τι υλικό υπάρχει μέσα και από το οποίο πληροφορείς αν υπάρχουν μέχρι και μηχανήματα εκτυπώσεις αφισόφιου κτλ. για τα οποία ενδιαφέρθηκε ιδιαίτερος ο Αρτέμα mm. για ποιο λόγο άλλωστε δεν ξέρω να προσφέρθηκε ρε παιδί μου ναι. την καλή του την καρδιά να έχει αποθήκες που δεν έχεις και διάφορα άλλα πράγματα που σου τα πάρει. Για το μπουκάλι Ξέρω, κοίταξε να κάτι Επειδή έχουν μεγάλη ανάγκη Μεγάλη ανάγκη οι δυνάμεις ασφαλείας Ξέρεις, καθότι Οι αποθήκες οροπαλοφόρων Του παρακράτους έχουν αδειάσει Καθότι πολλές διαδηλώσεις πολύ παρακρατικοί Που δούλεψαν τελείο πράγματα ε, ε, τώρα άδειες Ε, δεν πρέπει να βρουν από κάπου Δεν είναι και άκαιρο Εσύ Δημήτρη ξέρει πολλούς κόσμους που τα ακούει Και αυτό το θέμα με τη Βίλα Μαλία που έχει γίνει Σύρια πούμε, Τις τελευταίες ναι. ημέρες με ανακοινώσει Εκαταίωθεν έβγαλα Έβγαλε και ξέρω ναι. εγώ. Και πολλούς κόσμους που τα ακούει Και υποφέρει την καθημερινότητά του και έχει Και σου λέει εαϊκέρε e, παιδί μου τώρα Με τη Βίλα Μαλία Δηλαδή το λέει και αυτό κατάλαβες. Δηλαδή είναι ένα τελείως άκυρο. Η ιστορία της Βίλας ε, Αμαλίας είναι πολύ θέμα. απλά. Πρόκειται πρόκειται να πουληθεί όλο εκείνο το μεγάλο οικοδομικό τετράγωνο. Ε, ναι, αλλά βγάλω μια εκείνο και πες τώρα, παιδί μου, κι άσε αν τα μπουκάλια δεν ήταν για μολότοφ και έχω και εγώ στα σπίτια. Έλα μάτια, τώρα που μιλάμε εδώ δεν ναι. Έτσι. Είναι σαν να μιλά τώρα ας πούμε με το πουλί του των το Ηνωμένων Πολιτειών τον είδος. Φάτσα, τον έδειξε και ο Φαίνεται ότι ο κύριος Αθάνας, ναι. Λοιπόν, γιατί τον έδειξε και έλεγα μόνο αυτό το πράγμα Φάτσα, δηλαδή είναι φτιστός ρε Φτιστός, Muppet Show Δεν το είδα, θα το δω Θα ναι, είναι το το... Φτιστός. να το δω αυτό δεν Βένδιες ναι. μου το βλέγμα το, ναι. το, το, το το το το, ας πούμε ναι. Ναι. Λοιπόν, τον έδειξε, ναι Που δείχνει ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ας πούμε ναι. Ναι. ότι το το IQ ναι. 220 Κιλών Λοιπόν, ε, και από δίπλα, ας πούμε, το πουλί ναι. που παίζει τον αετό των νομοπολιτειών, ας πούμε, στο Μαμπετσό. Στο Φτιστοί. Ε. Φτιστοί. Ε, τώρα φαντάζω Μου ότι έχουν α, και δύο. ανάλογο IQ, σου λέω, 220, mm -hmm. βάλε και άλλα 60 ακόμη. Ναι. Και πόσα κιλά είναι ο ίδιος. Ναι. 340. Όχι, αλλά είναι, πολλά, είναι π, π, π, ανώ, πολλά ανώτερο, ανώτερο. Ναι, μιλάμε για τον πιο έξυπνο άνθρωπο των κοντινών γαλαξία Πες μου τώρα που είναι το τυρί στη Βυλαμαλία διότι έχουμε μείνει όλοι με τα ρόπα αλλά και αν τα ρόπα δεν είναι. Η όλη πω, ιστορία θέλει είναι... να ιδιωτικοποιηθεί όλη η περιοχή. Έτσι. Ναι. Και το χειρότερο απ' όλα δεν είναι να ιδιωτικοποιηθεί ναι. μόνο για να πάρουν κάποια τακτήρια κτίρια κάποια, κάποια λαμόγια γνωστά των κομματικών ταμείων και των, κομμα... των τροφίμων των υπουργικών αλλά να ισοπεδωθεί η περιοχή για να φτιάξουν νέα μολ ή διάφορες τέτοιες ιστορίες, άθλιες ιστορίες για να φέρουν από το εξωτερικό τουρίστες γιατί στο εξωτερικό που να τους βρεις... λοιπόν πλέον έχει τελειώσει αυτό το είδος... Εμείς είμαστε χειρότεροι από τους Αλβανούς τουρίστες όταν το λέγαμες 18η-19η ιταλια το οποίος είναι ανέκδοτος ας πούμες αλβανούς τουρίστες. λοιπόν είμαστε χειρότεροι τώρα. Ήγαν τουρίστες, εμείς δεν έχουμε τελειώσαμε. Εκτός από τα λαμπόδια αυτό είναι. Λοιπόν, εγώ ε, διαφε... ε, το ενδιαφέρον για μένα δεν είναι εκεί. Mm -hmm. Το ενδιαφέρον είναι πέρα από όλιο, πέρα από αυτό που είναι η ουσία του ζητήματος. Και άρα το τι θα γίνει στην περιοχή δεν αφορά μόνο αυτούς που είχαν κάνει κατάληψη στο... στη Βίλα Μαλίας. Πώς το καταγραφείς, δεν υπήρχε καμία άλλη χρήση. Δεν καταλαβαίνω τη λογική αυτή. Mm -hmm. Δηλαδή τι κάνανε και τρονομίες μεγαλύτερη κοινωνία από τα κυβερνητικά κτίρια ενώ η συνδροσία όποιος θέλει μπαίνει σε όποιο κτίριο θέλει στο δημόσιο στη δημόσια περιουσία εδώ, εδώ τέτοια... και καταλήγει εδώ και ο στέλνει γίνεται υπουργό και κλείνει τον τόπο να δηλαδή, με συγχωρείτε δηλαδή αυτό είναι μας μας μας τον τόπο αυτό, αυτό αυτός ο τύπος ο Παπακουσταντίνου θεσμοθέτησε επίσημο σε επίσημο <συστά> κράτο <συστά> έτσι το καθεστώς δωροπαρικίας χρέους αυτή απαγορεύεται από την Εθνής του 56, η οποία λέει δουλοπαρικία χρέους, απαγορεύεται, την έχει υπογράψει και η Ελλάδα αυτή τη σύμβαση. Κάλα τρέχα Λοιπόν, που λέει οποιαδήποτε σχέση όπου ο οφηλέτης καταθέτει τη δουλειά του, την περιουσία του, τη ζωή του, mm -hmm. στον δανειστή του και το χρέος του δεν μειώνεται, σημαίνει ότι είναι δουλοπάρικος χρέους και αυτό είναι συνώνυμο της δουλείας και άρα καταργείται στην ανθρωπότητα το 1956, το 2026 ήταν πρώτα, η πρώτη σύμβαση και το 1955 παρα, παρακαθορίζεται από την, και διευρύνεται από τον ΟΗΕ αυτός ο τύπος που τον κυνηγάνε για τη λίστα Λαγκάτ mm. επέβαλε θεσμοθετημένα το καταστώ αυτό στο λαό του και στη χώρα του το λαό του και τη χώρα του κατεφημισμό λέμε, λέμε τώρα ναι, γιατί λοιπόν, απέξω ήρθε ή μόνο κτητικό, σαν κτητικό μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Μου είναι η διοκτησία μου, βάζω φωτίδιο και τον και Αυτό. Λοιπόν, γιατί τον κυνηγάνε για πιστίαση ή για παραπείσει... Ή τον κυνηγάνε, α πούμε, τον κυνηγάνε. Θέλω να πω δηλαδή. Και εγώ ρωτάω αυτά, αυτού του μάγκες της κουμουντούρου, όταν εδώ και δύο χρόνια παλεύαμε να του πείσουμε, μπασκε, έτσι. Να του πείσουμε ότι πρέπει να του κυνηγήσουμε αυτού επί εσχάτη ποδοσία το, το, το, το λιγότερο. Ναι. Αλλά αυτό μα παρέχει η δυνατότητα του δικαίου σήμερα. Mm -hmm. Όχι του νόμου του ελληνικού. Ο νόμο έχει, έχει καταργηθεί σήμερα στη χώρα. Έτσι λοιπόν του δικαίου. Την αίσθηση του δικαίου. Την μια πολιτισμένη κοινωνία. Τέλο το, το, το, το χειρότερο μπορεί να καταδικάσει κάποιον. Έτσι, για την... Γιατί δεν τον κυνηγάνε γι' αυτό. Ξέρεις τι μας παντούσαν απο... τότε. Τα πανέξυπνα παιδιά τη Κομμουντούρου ότι αυτό είναι λαϊκισμό. Mm. Το να κατηγορήσει πολιτικού που εξόφταλμα για πρώτη φορά στην ιστορία όλων των κρατών της Ιφιλίου μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επέβαλαν τέτοιο θεσμοθετημένο καθεστώς σε μια χώρα mm. καθεστώς δουλοπαρικία mm. χρέου παραβιάζοντα κάθε έννοια διεθνού δικαίου διεθνών συμβάσεων τα πάντα δεν μιλάμε για το ιστορικό δίκαιο τώρα mm. μόνο λοιπόν ανατρέποντα όλη τη διεθνή δομή δικαίου και τη λογική και την ομολογία του και την, uh, το γράμμα των το, συνδικών το να του κατα, το καταγγείλεις για, για εσά την προδοσία και να κινείς διαδικασία στις μηνύσεις που έχουν καταδειθεί υπάρχουν δύο τουλάχιστον στη Βουλή αυτή τη στιγμή σε καρμπόρτα του γιατρού του Δημήτρου Αντωνίου και του Γιώργου του Γρημπογέννου συνδικαλιστή που έχει ο βρήκε από αποχρώσεις ενδείξεις ότι τέλος πάντων ρε παιδί μου κάτι από όλα ισχύουν καταγγέλνουν και τώρα στη βουλή κατά τη γνώμη μου αυτό που έκανε mm -hmm. είναι δεν συνάδει με το, το λειτουργήμα του ως εισαγγελέα αγγε, έτσι και το κάνει ο εισαγγελέας του Ρίου Πάγου γνωστός στο ποτήρι της κυβέρνησης από την εποχή της κυβέρνησης της εκάστοτες εξουσίας mm -hmm. ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου με ελάχιστε εξαιρέσεις στην ιστορία του Αριού Πάου, ελάχιστες μοναδικές εξαιρέσεις στην ιστορία του ήταν το ποτηριτή της εκάστοτες εξουσίας να ήταν δοσύλλογοι, να ήταν κατακτητές, να ήταν χούντας πάντα ήταν το ποτηριτή της εξουσίας αυτός ήταν ο ρόλος του λοιπόν αυτός ο τύπος λοιπόν έστειλε τις μνήσεις εκεί πέρα ενώ η αισθάτη δεν δικάζεται από τη βουλή το καταλαβαίνουμε αυτό δεν δικάζεται από τη βουλή εάν θέλεις στη λογική δεν είμαι νομικός αλλά ρε παιδιά κοινή λογική χρειάζεται όταν κατηγορείται ε, α, από, α, από πολίτες για σχέδια προ, προδοσία ένας πολιτικός δεν μπορεί να δικαστεί από το σώμα των πολιτικών στο οποίο ανήκει. Ρε, Δικάζεται εις. από την καθαυτό από τον καθαυτό φορέα ε, δικαιοσύνης που είναι και υποτιδόν ξέρετε στο Κολοκύθια ναι. δηλαδή από τη δικαιοσύνη. Έπρεπε να κινήσουν διαδικασία κανονικά. Yeah. Ανάγκρισης και όλα αυτά τα πράγματα προχωρήσουν στο ακρατήριο. Και εκεί αν μπορούσαν να τα απορρίψουν το... το, το την ιστορία καταλαβαίνει αυτό είναι και αντί να μην έρθουν οι μαγιόρι, εντάξει και να πούνε πόσο θέλετε ρε παιδιά και αν κινήσουμε αυτή τη διαδικασία να φέρουμε μπροστά στην ημερήσια διάταξη το εις χαρτι ποδοσία 30 βουλευτέ μα μας δίνει τον κανονισμό ναι 30 βουλευτέ το βάζω στην ημερήσια διάταξη το βάζω στην ημερήσια διάταξη και να, σω, και να δω πόσα πηγαίνουν ως εγώ για όλου εκεί μέσα δεν το κάνουν και ασχολούνται τώρα με τη δίστα λαγκάκι του θα βγάλουν αύριο μεθαύριο Κατάλω, σκανδαλολογούν αορίστως και οι δυο. Και αυτό δεν είναι ε, λαϊκισμός. Εντάξει, κοίταξε τώρα. Οι ε, ε, κομμονδόρου και όλοι οι υπόλοιποι έχουν διαλέξει μία συγκεκριμένη αντιπολίτευση. Όχι, έχουν χωρίσω. επιλέξει να αφοώσουν τους εγκληματίες. Για τα εγγύματά τους Πετά. και να τους πιάσουν για πτέσματα που ναι. τους βολεύουν για ψηφοθρικού λόγους. Αυτό γίνεται. αυτή, αυτή Ναι, σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε εμεί σε αυτό το παιχνίδι που Έτσι. έχει χτυθεί. Λοιπόν, είναι λαϊκισμός Γιατί να τον δουλεύει σχάρι σε αυτόν τον τίπο, mm. και να καθίσει τουλάχιστον να ποληθεί, mm. παιδί μου. Mm. Να απολογηθεί. Mm. Πώς συνάδει. Χθες είχα τον Παρόσο, ο οποίο δήλωσε ξανά mm. ότι πρέπει να μποράσουν τα κράτη να παραχωρήσουν δική του κυριαρχία, για το κοινό καλό. Ποιο είναι κοινό καλό έγιναν. Και ποιος μας το λέει αυτό. Καραμπινά την περίπτωση πεδεραστή, τον διώξανε από τη χώρα του, τον φορτωθήκαμε εμείς σε ένα υπερεθνικό κέντρο, το οποίο κανένας δεν μπορεί να το ελέγξει, κανένας μα κανένας, mm -hmm. και αυτός ο τύπος μας λέει να, να παρνηθούν οι λαοί από την εθική τους κυριαρχία. Να τραλαθούμε τελείως και έχουμε πολιτικά κόμματα εδώ που κανένας δεν τους απαντάει μάλιστα τελευταία από ό,τι διάβαζα ακόμη και στο καταστατικό το κουκουέ παραγράφει την υπεράσπιση της ειδικής ανεξαρτησίας που υπήρχε στο παλιό καταστατικό του κόμματος που ήταν θεμελιώδες για όλους όσου εντάσσονται σε αυτό το κίνημα mm -hmm. τέλος πάντων μέχρι την κυρία Παπαρία που ήρθε η κυρία Παπαρία μας έλειψε το πρωί κύριο Παπαρία και μετά λοιπόν. άρα να σου πω ε, πιστεύεις ε, πάνω σε μια λίγο, συζήτηση που είχαμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι το γεγονό του πόσο πλέον πρόθυμοι, όχι μόνο πρόθυμοι, συμμετέχουν σε αυτό το παιχνίδι των σκαδάλων, τη αναλογίας και όλης αυτής της ιστορίας και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι, πρωταγωνιστούν. Έχουν ε, αναλάβει έπρεπε. το ρόλο που θα έπρεπε, έπρεπε. γιατί ξανεσυγκώνεις το γάτι, αν δεν παίρνει αυτή τη διαδικασία, μόνο σου να χτυπιέσαι όσο και να χτυπιέσαι. Με τα σκάδα δεν μπορείς να το πας πολύ μακριάσει. είναι ένα νέο βρώμικο νέο 89 πάμε λίγο να πούμε και αυτοί ακριβώς εκεί μια, μια διαφορά mm. τότε έπρεπε να αναδομηθεί το το σύστημα με τις υπάρχουσες δομές του δηλαδή δεν έπρεπε έπρεπε να αποκεφαλίσουν το πασό το καθώς το θέλανε εντάξει το θέλανε το ποσό. Mm -hmm. τώρα δεν υπάρχει ποσό. τίποτα υπάρχει μόνο ένα κομματικό ταμείο που του καταθέτουν λεφτά του φορολογούμενου mm. τίποτα δεν υπάρχει mm. λοιπόν και πρέπει να βρουν τρόπο να ικανοποιήσουν τη δίψα για αίμα mm -hmm. που έχει αυτός ο κόσμος που υποφέρει τρομακτικά. Έχει δικαίωμα mm -hmm. να έχει δίψα για αίμα. Όχι απλά έχει δικαίωμα. Ναι, mm βέβαια. -hmm. Είναι κάτι παραπάνω από δικαίωμα. Mm -hmm. Ηθικό mm -hmm. καθήκον. Το θέμα είναι για ποιο να μιλάμε, κάτω. <laughs> για αίμα αυτόν που τον έφεραν mm -hmm. σε αυτήν την κατάσταση, αν είναι δυνατόν. Mm -hmm. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα παίζουν τώρα. παιχνιδάκια. Mm. Παίζουν παιχνιδάκια. Και να σου πω και κάτι άλλο, με τρομακτικά. Δηλαδή, τι κόμμα είναι αυτό, ρε παιδιά, μιλάω για το Σίλια, μιλάω για το για τα, για, είναι, για τα άλλα κόμματα που είναι μόνο, μόνο σφραγίδε, κομματικά τα και υπεύθυνοι κομμάτων. Δεν υπάρχουν ναι, κομματικέ βάσει. Τι μπορεί να υπάρχει, έχει διαλύσει σύμπαν. Έτσι. <συμπαν> λοιπόν, το συντηρή το κόμμα, ο, ε, συγγνώμη, το κράτο. Βεβαίω, το κράτο, ε, το ελληνόμε το ελλαφονο. Τι Την ίδια <συμπαν> ώρα που τον κυνηγάει η άγρια. <συμπαν> ναι. Έτσι, λοιπόν, αυτό ο τύπο έχει μάθει ότι. Που αυτό πως γυρίζει στους αριστεράς νομίζω, ο Κιος Τσίπρας νομίζω. Ναι εντάξει, είναι ναι. η ευρύτερη αριστερά. Ναι, η ευρύτερη αριστερά. Ναι. Λοιπόν, τέλος Λοιπόν, αυτός ο τύπος όταν γυρίζει από τη Λαντινική Αμερική, από τις εγκόπες που έκανε με λεφτά του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του ελληνικού αφορολογούμενου. Εντάξει, ποιο πήγε και επισκέφθηκε, ρε παιδιά, για να δώσει αναφορά για το τι έγινε σε επισκέψη του τον Αβραμόπουλο, τον Υπουργό το εικον. Όσα πασταλμένο στο πηγή στον στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Όχι, λεπίδι επειδή την στην Αμερική ο κ. Ναι. Πηγαίνεις πηγαίνει στην αυτόν όπως το ξέρεις. Λεβόν, λοιπόν, ίσως Είναι του ίδιου κομάτος. <χει> Με την ιστορική ηλελό. Αδύλαξαν ε, τις απόψεις και τις πληροφορίες, ο ένας η τη λατινική Αμερική και ο ζητι βόρεια Αμερική. Α, και κάπου που είναι συν antitούνε. Καταλαβες; Μήπως ο άνθρωπος πηγαίνει επιχειρηματικές business; Εντάξει, Γιατί δεν κυρίως το Υπουργείο, Υπουργείο Εξωτερικών πλέον της Ελλάδας δεν κάνει τίποτα. Πήγε, πήγε, κάνει μόνο πολιτική business. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Δεν υπερασπίζεται κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν υπερασπίζεται εξωτερική πολιτική. Δεν διαμορφώνει εξωτερική πολιτική αυτό το κράτο. Τίποτα. Mm -hmm. Τα έχει παραδώσει όλα και το μόνο που κάνει είναι mm -hmm. για το κύκλωμα των παρατρεχάμενων επιχειρηματιών κλείνει συμφωνίε ή προσπαθεί να κλείσει συμφωνίε για αδάφου στο εξωτερικό. Mm -hmm. Γι' αυτό πήγε ο κ. Δηλαδή στην Αργεντινή και στη Βραζιλία. Γι' αυτό επέλεξε Βραζιλία και Αργεντινή. Τελείως στοιχεία μήπως γιατί είναι βασικός πυλώνας των BRICS η Βραζιλία και εκεί γίνονται οι μεγαλύτερες δουλειές αυτή τη στιγμή από τη μεριά επιχειρηματικών κυκλωμάτων και, και λοιπόν με δεδομένο ότι είναι κορεσμένη η Κινέζικη αγορά όπως ανακαλύψαν οι, τα δικά μας λαμμούγια οι επιχειρηματίες λαμμούγια που πήγαν μαζί με τους κυβερνώντες στην, στην Κίνα και δεν μπορούσαν να κλείσουν καμία συμφωνία μήπως γι' αυτό πήγε να τους ανοίξει το δρόμο Κάτσε τώρα. Ε, Για την επόμενη μέρα στο Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ Έχουμε όχι, πρόβλημα. όχι τώρα! Τώρα να γίνω άλλος δρόμος! τώρα, γιατί έχω κάνεις! Αυτό, αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος να. είναι το εξής. Mm. Ότι υπάρχει μια επιχειρηματική πίτα η οποία συντηρείται, είναι κατοικοδίαιτη. Συντηρείται μονίμως από το κράτος. Ναι. Και το κράτος αυτό λοιπόν επιδοτεί συστηματικότατα όχι μόνο με χρήμα αλλά και με διασυνδέσεις συγκεκριμένα επιχειρηματικά κυκλώματα τα οποία χάρη σε αυτόν ανοίγουν δουλειές παντού κτλ. Πάρτε τον κύριο Βενιάμη, πρόεδρος της, Ελλήνης, της Ένωσης Ελλήνων Κονομφωπιστών. Είναι πρόεδρος κρατικής κατά τα άλλα εταιρείας παλιότερα. Mm -hmm. Τώρα είναι στον όλο όμιλο των Γερμανών της Deutsche Telekom. Mm -hmm. Έτσι, στον ΟΤΕ. Τον αφήνουν και, το, και κρατάει μια επιχείρηση του ομίλου. Εντάξει. Και τι κάνει, χρησιμοποιεί ως βιτρίνα τον ΟΤΕ, εδώ και δυο δεκαετίες, για να κάνει δουλειά στα Βαλκάνια και σε ευρύτερους χώρους για την πάρτη του και ήταν βεβαίω, δεν ξέρω ακόμη αν είναι, μέρο του Διοικητικού Συμβουλίου και πακέτο των μετοχών, ένα μικρό πακέτο των μετοχών του τότε. Έτσι γίνονται δουλειέ. Αυτό επιστημονικά λέγεται κράτικο μονοπωλιακό καπιταλισμό. Να το πούμε έτσι. Επιστημονικά. Από την άποψη τη Πάμε Πάντα από τώρα παρακάτω. Επειδή λοιπόν το Υπουργείο από εποχή Πάγκαλου από εποχή Πάγκαλου ναι. έτσι λοιπόν έχει μετατραπεί σε επιχειρηματική αρένα mm -hmm. Όποιος επιχειρηματίας γουστάρει, πάει και αγοράζει διπλωμάτες ή βάζει στελέχη του Υπουργείου στο δικό του payroll για να το εξασφαλίσουν να στο εξωτερικό. Εντάξει, λοιπόν, έτσι αλλιώς η εξωτερική πολιτική δεν εφαρμόζεται στη χώρα. Ό,τι σου λένε οι ξένοι εφαρμόζεις, ενδοτεσμός με χαϊδίας, δεν υπάρχει λόγος. Στην πραγματικότητα με τη σημερινή κατάσταση δεν υπάρχει καν λόγος για ύπαρξη Υπουργείου. Φέρεις, ναι. Με εξαίρεση κάπου ναι. πρέπει να βολέψουν τον Αβραμόπουλο. Τι να κάνεις, το παιδί δεν μπορεί. Πήγανε εκεί πέρα, και δεν μπορούσες. Μια σειρά αποστολή λέει. δεν είναι μόνο Αβραμόπουλο. Θέλω να πω, δηλαδή προξέχωσα. Της του αμερικανικού ναι. λόμπι. Mm. Λοιπόν, αυτό λοιπόν και πήγανε εκεί πέρα. Α, αποστολή τέτοια ανέλαβε ο τέτοιος. Γι' αυτό mm. αναρωτιόμασταν γιατί πάει στη Βραζιλία και στην uh, Λατινική Αμερική, γιατί για παράδειγμα δεν έκανε καμιά βόλτα από τη Βολιβία, Βολιβία μεριά. Λέω, mm. Μήπω γιατί η Βολιβία δεν είναι εντό αγορών, mm. γιατί ο Μοράλε είναι αρκετά φτωχό και αρκετά εθνικά αξιοπρεπή ώστε να μην ενδύνει τι αγορέ όπω έκανε ο Λούλα. Και όπως βεβαίως και η Φερνάντες κάνει, αλλά για δικό της ε, ιστορία, Ανεξάτε με το τι κάνει η Φερνάντες απέναντι στην πίεση των Αμερικανών και των μεγάλων δανειστών της χώρας, yeah. στην πραγματικότητα περάσουν σε το δικό της σύστημα και ειδικά τα λατυφούντια των αγροτικών περιοχών που ανήκουν σε μεγάλους αριστοκράτες, αριστοκράτικες καταγωγές, οικογένειες της Αργετινής και που τα έχουν μετατρέψει σε agrobusiness και πουλάνε στο εξωτερικό αυτά τα δουλεύουν δηλαδή για το εξωτερικό έξω και τα μεγάλα πλεονάσματα στο ισοζύγιο δεν μεγάλα, έχει πλεονάσματικό ισοζύγιο για Αργεντινή σήμερα, αλλά πεινάει ο αγροτικός πλήθυσμος ναι. στην Αιγεντινή ακόμη Κα... Δεν με την πω κάτι, θα μείνω τώρα... θα μείνω λίγο, γιατί κάποιος μπορεί να σε ακούει σου λέει τώρα πολλή συνωμοσία έχει πέσει Συνωμοσία ναι, δεν σου πω, συνωμοσία. Σου mm. λέει τώρα άντε να κατηγορούμε την κυβέρνηση, αλλά τώρα τον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση που μπορεί κάποια στιγμή να γίνει κυβέρνηση, ότι κάνει ένα, το πρώτο του μεγάλο ταξίδι και ανοίγει δρόμο σε επιχειρηματίε Έλληνε. Εγώ ρωτάω. Ναι, εντάξει. Γιατί να επιλέχθηκαν αυτέ οι δύο χώρε. Έχει μεγάλη παράδειγμα... δύναμη ο Τσίπρας να το κάνει. Δεν ξέρω αν έχει δύναμη. Εγώ λέω απλά. Γιατί επιλέχθηκαν αυτέ οι χώρε mm. και δεν επιλέχθηκε παράδειγμα η Βενεζουέλα η Βουλιβία, το Εκουαδόρ ναι. ε, η Ουρουάη να πάει να βρει έναν τύπο κύριε, με, το, με ένα μικρό αυτοκίνητο που είναι και πρόεδρος και πέντε δύο χιλιάδικα που δίνει τα λεφτά του ναι, αυτά είναι κακά πάνω αυτή δηλαδή, υπάρχουν και άλλες ναι. ιστορίες ναι. γιατί πήγες στην Τανζανία mm. εγώ δεν δουλεύω πλάκα σε, η Τανζανία είναι από κίνηση της χώρας που έχει σχηματίσει την περίφημη αδελφότητα στο χρέος ποιος την ξέρει 120 χώρες Αδελφότητα ενάντια στο χρέος. Ναι, ναι, ναι. Και είναι 120 ηχώρας που Μέχρι μέσα τώρα δεν έχουν υπογράψει. Ναι. Λοιπόν, και αυτοί είναι που κινούν στα, στα, στον ΟΗΕ τις ιστορίες αυτές. Και ξέρεις και τι άλλο. Βρήκαν και κάτι τρελούς δικαστές στον καθηγητές Πανεπιστημίου κατά κύριο λόγο των νομικών σχολών στη Βρετανία. Ναι. Όπου έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο κίνημα ναι. ενάντι στην κατάργηση. Ναι. Μάλλον στο, στο να τεθούν σε παρανομία ναι. όλα τα λεγόμενα επενδυτικά κεφάλαια γήπες. Ε... και αυτή η πρωτοβουλία έχει φτάσει και στο Βαρταλικό Κοινοβούλιο που την υποστήριξαν μια σειρά βουλευτέ και των τόριδων και των εργατικών αυτό το δράμα mm. και έλεγε ένα πολιτισμένο κράτο σήμερα δεν μπορεί να κάνει πλάτε στους γήπες mm. που ξεσκίζουν τις άρκες φτωχών, φτωχών λαών και φτωχών χωρών Είναι. στο όνομα του χρέους Είναι. και λέει και μάλιστα αυτή η πρωτοβουλία λέει χαρακτηριστικά θα με, αυτό αφορά άλλους δεν αφορά εμάς mm. έτσι, ότι Τίτλοι που αποκτήθηκαν στη δευτερογενή αγορά δεν μπορούν να θεωρούνται χρεωστικοί τίτλοι απέναν στο κράτος. Είναι τίτλοι κερδοσκοπίας των επενδυτικών κεφαλαίων. Και άρα δεν μπορούν να εξοφλούνται σαν να τα κρατάει κάποιος, ναι. σαν να κρατάει να κα... δανειστή. να την δανειστής. Δεν μπορεί να θεωρείται δανειστή. δανειστής ναι. αυτός που πήρε τον τίτλο από δευτερο, στη δευτερογενή. δευτερογενή. Από δεύτερο χέρι. Είναι καθαρά κερδοσκόπος. Καθαρά κερδοσκόπος. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ο Φιλίππος. γράφεται η απέτησή του. Ναι, αλλά το να το καθορίσει και αυτό το πράγμα συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραπέτθηκε σε νέα είναι... συνέα. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη. Έχουμε άλλες... Ποιες πέρα από την... Τε... Τατσανία, το... τώρα κόλλησα την τη Τσαμαϊκά, δεν ξέρω τι είναι Τσαμαϊκά, <laughs> στο μυαλό και μάλιστα <laughs> ξέρεις ποια, τώρα... ποια σχολή ποια σχολή <laughs> ηγείται, η νομική σχολή του Κλούβερ, στην Ολλανδία και η Ολλανδική κυβέρνηση θα πάρει τη διαθέση και την ποσιακή, βεβαίω υπάρχει και μια χώρα που έχει προσχωρήσει σε αυτή τη συμμαχία mm. και θεωρείται ε, χώρα ε, τελείως παρικμανμένη τι το κοσμικές όπως λέει και ο Γιώργο, τι το κοσμικές χώρες ασχολούμαι με εμάς, είμαστε πιο κάτω από την αυτή τη στιγμή σε ανταγωνιστικότητα. Ε. Πάει από για να ξέρουμε. Ναι, ε, ναι. είμαστε πιο κάτω από την Πότσουάρα. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, είναι η Νορβηγία. Ξέρετε αυτό το, το άθλιο σοβιετικό κράτος... ναι, η Νορβηγία έχει μπει σε αυτή τη συμμαχία. Όχι μόνο έχει μπει, αλλά έχει χαρίσει τα χρέη της. Απέναντι στις χώρες Αφρικής mm -hmm. που είχαν τρομακτικά τα χρέη, τα δάνειά της. Τα που είναι πάρω, περίπου 7,5 δισεκατομμύρια. Αυτό έγινε στις αρχές του 2008 από την κυβέρνησή της, λέγοντας ότι δεν αρμόζει σε ένα πολιτισμένο κράτος να στερεί τις δυνατότητες ενός κράτους να αναπτυχθεί, ναι. επειδή και μόνο και μόνο χρωστάει. Και το, και το χάρισε στην κάνα αν θυμάμαι καλά. Ναι. Και σε Ζάμπια, δεν θυμάμαι καλά ναι, το χώρες. Και τίποτα. Και λοιπόν, τι έγινε. Ναι. Δεν, δεν κατάλαβα δηλαδή. Ναι. Μας χαρίζει κανένας Κάνει ένα χρέος και θα, δεν συζητάμε εμείς τα ανταλλάγματα. Δηλαδή μας πέφτει, μας πέφτει, λέει, oh, ο Λίγος oh, φαινόμενος oh, oh, μας oh, γάλες, oh, oh, oh, oh. Δεν κατάλαβα. Μας έχουν βγάλει στα φώτα. <laughs> Και συστάλλω <σχελίδια> πήρα... ναι, να πήρα να τα λάβαμε λίγο. Ναι. Βγαίνω, επειδή μου πήρε να τα λάβαμε λίγο. Όταν αναπλάνω τώρα, για κάποιον που μπορεί να μα ακούει τώρα, γιατί ξέρει, εσύ μη έχει αφήσει σήμερα άφωνη. Παρ' Ο... μετά, γιατί έχουμε παιδιά. <σχελίδια> ωραία, θα έρθουμε <σχελίδια> και στην αδελφότητα κατά του χρέου. Το ιδίω, έτσι. Επιστρέψουμε έτσι, γιατί είναι 120 χώρε και έχει σημασία. Θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Είναι να είτε κι αυτοί. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι και εσεί στέλνετε τα μήνυματά σα σε ΠΑΜ και νόμ και αποστολή στο 54 Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ. Εδώ είμαστε, Δημήτρη Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Θα μου επιτρέψεις θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα. Πολλά έχουμε, αλλά yeah. μ' άρεσε ένα. Yeah. Λοιπόν, ο φίλος ο Κρατής. Θαυμάζω το ιατρικό ήθος του ιατρού που είχε στον Ιστέρι το στουρνάρα και συγκρατήθηκε. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν... Αυτό συνέβη ή έψαξε να βρει τι μπορεί να κόψει και δεν βρήκε και τίποτα. <laughs> γιατί μιλάμε... Εσύ, ναι, δίνεις ένα τόνο παραπάνω, το χρωματίζεις λίγο ναι, περισσότερο. Λέω, γιατί μιλάμε για μετάλλαξη του αυλοπινού είδους. Οπότε δεν μπορείς να ξέρει τι όργανα έχει αυτό το μεταλλαγμένο είδος. <laughs> δεν έχει εξεταστεί από την ιατρική επιστήμη ακόμη. Λοιπόν, έτσι λίγο να ευθυνήσουμε παιδί μου με τα κόστο. να πούμε πριν συνεχίσουμε την άλλη ιστορία Να με το που θα και θα με γινηγάνε και έχει θα βγουν να πούμε τη Δευτέρα. Α, τη Δευτέρα, ναι, βεβαίω. Στη Δευτέρα έχουμε ε, το Δεν Πληρών, ένα έχει μια νέα δίκη. Έχει ναι, ένα follow-up. Έχει μια νέα δίκη στην ναι. Κόρυνθο. Ναι. Αυτή την, τη φορά, την προηγούμενη ήταν στην Κιάτοπο, στο Κιάτο που αναβλήθηκε κιάτορι, ναι. Τώρα έχουμε στην, στην Κόρινθο Είναι τη Δευτέρα το πρωί Στα δικαστήρια της Κόρινθου Και το ενίο παραλλαϊκό μέτωπο Είναι αλληλέγγυο ναι. Και αυτή τη φορά Όπως, ακριβώς, έτσι. Ναι, εγώ, Λοιπόν και κανονίζει Και για λόγω τον κόσμο να συμπαρασταθεί Γιατί αυτές είναι τρομοκρατικού τύπου διώξεις Φυσικά Και αν περάσουν ε, Αν περάσει αυτή η λογική θα διώκεσαι Για το, για το παραμικρό Λοιπόν, καλούνται ε, οι φίλοι, τα μέλη του ΕΠΑΜ, Όποιο, όποιος συγνώ, θέλει. Όπως έλεγε κάποιος, όπως ναι. έλεγε ένας φίλος τώρα τελευταία, δεν ναι. ξέρω αν ισχύει, θα το ψάξουμε, το ψάχνουμε. Mm -hmm. Ότι υπάρχει εγκύκλειος που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να διώκονται οι οφειλέτες την εφορία, mm -hmm. ειδικά από ένα ποσό και πάνω, mm -hmm. για ηθική βλάβη του δημοσίου για ηθική βλάβη του δημοσίου ηθική βλάβη του δημοσίου ηθική βλάβη τι σημαίνει ρε παιδί μου εγώ σε έφεσαν για να μα μας άκουσαν οι άλλοι και οπότε δηλαδή φτάσουμε σε προχώρητα σημεία δηλαδή σε πράγματα τα οποία το ψάχνουμε όμως αν όντως πραγματικά συμβαίνει κάτι τέτοιο λοιπόν γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία για να ε, η συμπαράσταση σε ανθρώπου που πραγματικά. Λοιπόν, ετοιμάζουμε κινητοποίηση στην χώρα. Το, δηλαδή. το πρωί ε, θα γίνει η μετάβαση από την Αθήνα με Πούλμαν. Το κόστος είναι 2 ευρώ το άτομο και όποιο θέλει να δηλώσει η συμμετοχή, λέω το τηλέφωνο αργά και σταθερά για να το σημειώσετε. Στο 69-32-31-81-71. Όποιο θέλει να δηλώσει συμμετοχή, τη Δευτέρα το πρωί πάμε στην Κόρινθο. Στι 9 το πρωί θα είμαστε εκεί, στα δικαστέρια τη Κόρινθου, για τη νέα δίκη που έχουν μέλη του Δεν Πληρώνω. Ε, ξαναλέω το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλέσετε για να δηλώσετε τη συμμετοχή σα και να γίνουν οι ανάλογε κρατήσει. 69-32-31-81-71 και μόνο το τέλο τη εκπομπή, με στενοχωριάσετε, θα το ξαναπούμε βεβαίω. Ναι, θα είμαι και εγώ εκεί. Λοιπόν... Αυτή τη φορά θα μπορέσω. Γιατί ε, Λό... ε, προηγούμενω ήσασταν στην Κρήτη. Προσπαθούσαμε να αλλάξουμε την πτήση Τι και τίτσι. δεν μπορέσαμε να διαφέρουμε. Είναι δύσκολα, υπάρχει δύσκολα υπάρχει. αυτά. Θυμάμαι τότε σου είχαν και λίγο πλάκα. Σου λέγα θα διακτηνιστεί πώ θα τα καταφέρεις, λοιπόν, παιδιά. Πάντως ήταν εντυπωσιακό το γιατί εκεί πέρα που λοιπόν, προσπάθησαν να μεσολαβήσουν και επανήκτης από τον π... το πύργο ελέγχου, λοιπόν, ιστορίες και να τα πάντα. <laughs> φίλοι, φίλοι, παρεβάσεις. Εκμεταλλεύεσαι τη θέση σου. Λοιπόν, δεν θα μου ξεφύγει. Είμαστε στην αδελφότητα κατά του χρέου. Ε... Νόμιζα ότι είχαμε μείνει στο Ιστέλη του Στουρνάρα αλλά... Πάει αυτό, εκεί <laughs> είπαμε, έδωσε στην απάντηση <laughs> Πληρωμένη απάντηση δε... έτσι, λοιπόν. <laughs> ε, Είπαμε 120 χώρε Και μου πέτυξε στη βόβο ότι είναι και η Νορβηγία Ναι, Σε ότι έχει συμπράξει από το λίγες, 2007 Κατά του χρέου. Κοιτάξτε, αυτή η αδελφότητα έχει ιδρυθεί στην Αντίσα Μπέμπα Στην Αντίσα Μπέμπα, στην Αιθιοπία ναι. Σε μια συνάντηση που έγινε το 1986 Ήτανε uh -huh. παράλληλη ε, κίνηση με την περίφημη κίνηση των 11 στην Καθαγέννη, δηλαδή στη Λατινική Αμερική. Uh -huh. Με μια διάφορα, στη Λατινική Αμερική κατοδόσανε οι Αμερικανοί και τη διαλύσανε, τη συντρίψανε. Αυτή, αυτή, αυτή, αυτή, αυτή την αδελφότητα, την οποία ιδρύθηκε κυρίω για τις Αφρικανικές χώρες, αλλά τώρα πλέον έχει, έχει πάρει τρομακτικές διαστάσει διότι για κάποιο περίεργο λόγο, 120 χώρες δεν αποδέχονται ότι πρέπει να πληρώνουν το χρέος τους δεν καταλαβαίνω γιατί είμαστε τόσο μπαταξίλες δηλαδή κυρά μου άμα πεθαίνεις, πεθαίνεις, τι να κάνουμε δηλαδή το... μας το έπετε, δεν μας το λέγανε άκουσα και τον κύριο Λικούδη από τη Δημάρ ναι. που έλεγε το εξή καταπληκτικό όλοι είναι δυνατόν είναι να χρωστάς την τράπεζα και να ζητάς από την τράπεζα λέει η ρύθμιση Έλατε. ή είναι τρομερός εγώ απορώ όμως αυτή. δεν μπορώ να καταλάβω τον ε, που ε, το, το, μαραλογισμό έλεγε, του το έλεγε και ο Μπάμπης στην αρχή της κρίση ο Παδημητρίου Πα Πα λέμε βλέπε Μπάμπης βλέπετε ο Παδημητρίου είσαι συγχώρητος λοιπόν τώρα για και ο Μπάμπης έλεγε είναι δυνατόν να χρωστάμε την τράπεζα και θα το πληρώσουμε όταν μου για τον Μπάμπη μου θυμίζει τον Μπάμπη το ελαφάκι Έχεις παιδικά τον τελευταίο καιρό. Λόγω εορτών. Λόγω εορτών με τα παιδιά βλέπεις τα παιδικά και <laughs> τα έχεις μπλέξει λίγο τα ζητήματα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν ο Μπάνπις το έλεγε από την αρχή, δεν μπορεί να γνωστάς την τράπεζα και να μου το πληρώνει. Λοιπόν... Ε, εγώ λέω... Και δεν δεκαεύει κακομιλιά η τράπεζα. Ναι, ναι, ναι. Τρει φορέ όλο το προϊόν που παράγει η χώρα έχει στα χέρια μου. Μια παρένθεση. Το νέο δάνειο που πήρε το Μέγκα θα το πληρώσει. Ανέ. Όπως πλήρως εκατομμύρια. Μα όπως πλήρως και <laughs> okay. τα προηγούμενα. Ναι. Τα 4 δις που χρωστάνε, οι μεγαλοκαναλάρχες, είναι. Με, με ποια οικονομική επιφάνεια, με ποια η ασφαλή, τι ακριβώς ας πούμε, πήρε ως, ε, ε, η τράπεζα ως εγγύηση, σε ένα ξοφλημένο κανάλι Τους να δώσει. Που που πω, ανοίγμα ανοίγμα, ανοίγμα, Τους δούλους που δουλεύουν στο ΜΕΚΑ. γιατί αυτοί που δουλεύουν <laughs> δεν είναι που έρχονται. Και με τον και... ένα ή με τον άλλον τρόπο Ενώ, είτε μέσω του ΜΕΚΑ είτε μέσω του Άκτορα πώς έχει γίνει τώρα κτλ. Πάντως παίρνουν λεφτά. Ωραία. Λοιπόν πάμε στις χώρες που αρνούνται να τα δώσουν τα λεφτά. Αυτό, ναι. Για ως, εμείς γιατί δεν είμαστε σε αυτές. Ε, Πα... Γιατί έχουμε σαμαράδε μισέλλο τσίπρα. Γιατί ο κύριος Τσίπρα ή οι άλλοι ναι. που λένε να πάμε ως Νότος να ξανακάνουμε μια συνδιάσκεψη ναι, κτλ. Γιατί δεν λένε παιδιά να μαζευτούμε και ο Νότος και να μπούμε σε αυτές τις 120 και να γίνουμε περισσότερο <Τι> θες να τον κακ, κακογαρατηρίζει κακο, η Μέρκελ και άντε μετά να γίνει Ευρωπαίος πολιτικός yeah. τόσο βαβλογίες ξέρεις τι τραβάνε πώς τραβάνε τα αυτιά Μέχρι δεν έχουνε κάποιο γεωγραφικό είπε, περιορισμό αυτές οι χώρες η χειρότερη, η χειρότερη κατάσταση στη ζωή του που έζησε είναι όταν του βολε τις φωνές ο Στουρνάρας ο, συγγνώμη mm. στο Στουρνάρα ο Σόιμπλε mm. τέτοιες ευαισθησίες είναι και κύριος Σύπρας. γεωγραφικούς περιορισμούς δεν έχουνε δεν είναι μια συγκεκριμένη πιο ερκή, είναι. Δηλαδή εγώ εκεί που λένε βλακείες Ας πούμε περί ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης Οφιλετών και δανειστών Για να αποφασίσουν ε, Τη ρύθμιση του χρέους Δηλαδή mm. σαν να μαζευτούμε ας πούμε Τα πρόβατα και λύκη Και να αποφασίσουμε ποιος θα φάει πιόν. Mm. Δεν ξέρω ποιος θα φάει πιόν. Mm. Δηλαδή, δεν ξέρω ρε παιδί μου Πιθανά τα πρόβατα των τους λύκους Είμαστε τρελί Γιατί δεν πάμε κάτι πιο, κάτι πιο, πολύ, πιο απλό που θα έχει να, να πάρουμε την πρωτοβουλία, ναι. να γίνει ευρωπαϊκή παν, παγκόσμια συνάντηση των οφειλετριών χωρών για να διαμορφώσει κοινό Είχε. μέτωπο απέναντι στους δανιστές mm. παγκόσμια, ιδιότητας και κράτη. Για να δούμε τελικά ποιοι είναι και οι ε? Γιατί δεν το λέμε αυτό. Έστω. Mm. Έστω. Αυτό. Που τόσο πάντων είναι και είναι σαφές το κοινό συμφέρον Σαφές. Ναι. Και το έχουν κάνει για κάποιες χώρες, 120, από τις 186 που έχει ο ΟΕ. Να σου πω τώρα, αυτές τι έχουν πετύχει? Τι έχουν πετύχει? Αυτές... Ναι, έχουν πετύχει κάτι. Ναι, για παράδειγμα έχουν πετύχει να μην πληρώνουν ναι. τα, το, το, το, το σύνολο τουλάχιστον των τόκων τους για την τελευταία δεκαετία. Τα τους τόκους. Ναι. Μέσα από ρυθμίσεις. Πώς το δηλαδή... Όχι, μονομερός. Αυτά είναι μονομερός, Α, να πω δεν γίνονται αυτά με... σε άλλο να μην σε πληρώνεις έλεγα παιδί ότι δε... Δε... μέσα από μια διαπραγμάτεση όχι κανία, είπαμε μαζευτήκαμε είμαστε πολλοί, ναι, είμαστε ναι. λίγοι δεν πληρώνουμε, ναι. δεν μπορούμε να πληρώσουμε είναι πολύ απλό έχουν προφάσεις, σύντοις δανειστές, ένας... δανειστές ένας... ε, ήταν ένας εξαιρετικός α... πρόεδρος η την εποχή εκείνη ναι. ο οποίος είπε το εξή πράγμα λέει κοιτάξτε να δείτε, είναι πολύ απλό εάν δεν πληρώσουμε το χρέος Mm -hmm. εάν δεν πληρώσουμε το χρέος δεν πρόκειται να πεθάνουν οι τράπεζες ναι. αν το πληρώσουμε θα πεθάνει ο λαός μας ναι. απλά ναι. είναι, είναι... πως να το πούμε ρε παιδί μου δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ε, δύο μήνες μετά δολοφονήθηκε ah. ο συγκεκριμένος ah. αλλά. αλλά το συνεχίζουν άλλοι αλλά βρέθηκαν οι διάδοχοι ναι. Πάντων. Ναι. Αυτό ναι, είναι το πάντων όχι σημανικό. αν πάρουν πράγματα στην Αιθιοποία Α, γενικότερα στους χώρες ναι. λοιπόν που, που γύρω, πά... Είναι μια από τις πιο μεγάλες φυσιογνωμίες στις τελευταίες, τελευταίες δεκαετίες στην Παλαιστίνη το χρέος είναι υπουργός οικονομικών της Ταζανίας. Τα γι' αυτός σου είπαν ταζάνια. Ναι, α, μάλιστα, γι' αυτός... Ο οποίος μάλιστα πρέπει. είναι από αυτούς που ξέσπασε εμφανίζεται mm -hmm. στα διεθνή φόρουμ mm -hmm. ε, με εκείνα τα περίεργα αφρικανικά ρούχα, τα περιεργαία για εμάς έτσι. Ναι, α, μπράβο, μπράβο. Ναι. Πολλοί ήταν και το... Παραδοσιακές προ... λοιπόν. λοιπόν. τους ναι. το λες. Διαβάστε στα 60 άγχονα ναι. του ΟΗΕ στη Γενική Συνέλευση τι είπε αυτός ο άνθρωπος για το χρέος. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός. Mm. Προς Θεού, μην το βρίσκεται. Mm. Δεν είναι αριστερός. Ως συνήθως λέμε είναι τρίτος κόσμος αυτός, δεν μας Τρίτο αφορά κόσμος. και τέτοια. Άκουνα Αυτό δεις να τώρα λέω... τι γίνεται με μια <στονίτρια> μικιό που εμένα μου, μου βγάζει φλήχτε μες με το που ακούω ΜΚΟ. <στονίτρια> ναι. <στονίτρια> βγάζω φλήχτε πάντα. Λοιπόν, η Action Okay. η οποία βεβαίως είναι στο payroll του ΟΗΕ είναι στο περίφημο πρόγραμμα mm. της λεγόμενης κοινωνικού εταιρισμού όπου ρίχνουν χοντρά λεφτά σε μήκιο έχει, προ... ε, ε, έχει σχέση και με ένα όνομα που αναφέραμε στην αρχή <laughs> ναι λοιπόν, άκου να δεις τώρα στην <laughs> έκθεση που κατέθεσε στον ΟΗΕ τι λέει ναι. λέει η κατάσταση υπερχρέωσης των χωρών έχει φτάσει σε δύο βαθμό ειδικά στις χώρες που αντιμετωπίζουν ανατεξιακά προβλήματα ώστε υπάρχει μόνο μια λύση η ολοκληρωτική κατάργηση του χρέους λέει action aid μπράβο την έκθεση την έχω και είναι και εύκολα να τη βρείτε μέσα στο διαδίκτυο ναι, το, action Actionate λοιπόν έκθεσή ναι. της προς τον ΟΗΕ, προς τον ΟΗΕ. Έτσι. και θα μου πεις και σε παρακαλώ επειδή με ρωτούν εδώ οι φίλοι μας πως λέγεται στα αγγλικά αυτή η αδελφότητα για να βρουν ε, περισσότερες πληροφορίε. έτσι όπω το λέμε αδελφότητα στο Α, δηλαδή αν το βάλουν στα ελληνικά αδελφότα κατά του χρέου. Όχι, το mm -hmm. Batherhood of Dead ah. de de de μπορεί να βρουν διάφορα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα είναι μια συνάντηση, δεν θυμάμαι ακριβώ πώ λέγεται η επίσημη ονομασία που είναι, γιατί είναι διακρατική συνάντηση. Mm -hmm. Εντάξει. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, βεβαίω ε, πολλέ από αυτέ τι χώρε έχουν πιεστεί αφόρητα είναι ειδικά χώρε που έχουν μπει για παράδειγμα στην κατηγορία των rogue stage ή στο fail stage στι λύσει αυτέ των Υπουργείων Εξωτερικών όπου υπάρχουν επεμβάσει και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλο πάντων, παρόλα αυτά όμω υπάρχει αυτό γιατί δεν μαθαίνουμε από αυτού. Και τέλο πάντων το γιατί δεν μαθαίνει ο κύριο Βενιζέλο, ο κύριο Αμαράς και ο κύριο Κουτρουβέλης το καταλαβαίνω. Ξέρω, Αλλά γιατί άλλο, δεν πάει ο, ο, ο. ο κύριο Τσίπρα να μάθει από αυτού mm. πώ χειριστήκαν ζητήματα και πώ είναι δυνατόν μια χώρα ή χώρε οι οποίε είναι το 1 εκατοστό τη οικονομική δυναμικότητα τη Ελλάδα να μπορούν να κατορθώσουν πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα για την Ελλάδα μάλλον για τους Έλληνες πολιτικούς ναι. αυτό δεν μπορεί να μας το ψυχήσεις κανένας πως γίνεται αυτό και είναι και παράδειγμα μικρές χώρες και πολύ παθαίες... ναι μικρές χώρες διόντα, δηλαδή το μιλάμε... και πολύ παθαίες χώρες δεν Βεβαίως, είναι χώρες και έχουν ισοπεδώσεις 40.000 ...χώρας ναι. αυτά ναι βρίσκονται, βρίσκονται, βρίσκονται πολιτικοί οι οποίοι λένε ναι. «ε παιδιά Το μας έχουν ισοπεδώσει πεινά ο κόσμος εντάξει και δεν είναι και αυτό το δράμα της ιστορίας... Εγώ στην Νορβηγία έχω κολλήσει ακόμα βρεσιδίτη. Μου κάνει εντύπωση που Νορβηγία έχει μπει Κειάσαι, σε αυτό το η Νορβηγία όπως προσφάτως... Γιατί οι άλλες το καταλαβαίνουν. Προσφάτως μου το επιβεβαιώσει ο κ. στο Skype Ναι, είναι σοβιετική δημοκρατία. Δηλαδή είναι, έχει σοβιετικού τύπου σύστημα. Αυτοί είναι δεν το, το αυτή. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Γιατί δεν 58% το στο και σε σχέση με την Κίνα που του κουμπριστή εγώ, ανέκδοτο. <στασταστά> καλά, δηλαδή. αυτό λοιπόν, είναι ένα ανέκδοτο. <σταστά> ε, ε, λοιπόν, 5% έχει όσους <σταστά> δημόσους υπαλλήλους έχει η Ελλάδα, mm. στο μισό πληθυσμό από ό,τι έχει η Ελλάδα. Mm. Εντάξει, λοιπόν, δεν έχει ελλείμματα, ούτε ιστορικά, ούτε δημοσιονομικά, αντίθετα έχει πλεονάσματα, mm. έχει μια ξεφτιλισμένα, ξεφτιλισμένα εθνικό νόμισμα, mm. που είναι ένα προς mm. πέντε με το ευρώ Μάλιστα. 5 νορβικές κορώνες πάνω από 5 νορβικές κορώνες είναι ένα ευρώ και ένα προς στο δολάριο δηλαδή είναι 5 φορές πιο υποτιμημένο από το ευρώ mm -hmm. και 6 φορές πιο υποτιμημένο από το από το δολάριο αλλά είναι η πιο πλούσια κατακεφαλή χώρα στον κόσμο αυτό πρέπει να κάνουμε σύνθημα. Θέλω να γίνω Νορβηγία. Αλήθεια σου είναι. Εγώ δεν θέλω να γίνω Νορβηγία. Ε, Εγώ δύο δύο θέλω να είμαι. Όχι αλλά... Και να επιμείνω για, για αυτή τη χώρα όσο μιλάς συνειδητοποιώ ότι δεν έχουμε δει ποτέ ένα ντοκιμαντέρ. Γιατί ένα ρεπορτάζ. Μία αναφορά. Σε λίγο θα του κατατάσσουν στην ίδια κατηγορία με τον Λουκουσένκο. Της, της λευκορωσίας. Μιλάμε δηλαδή για αναπτυγμένο βιωτικό επίπεδο έτσι. Λέβαια. Γιατί πολλές φορές λέμε αριθμός... Κοιτάξτε έχουν κακά. Έτσι, καθόν το σύστημα δεν είναι <laughs> ο Σοβιετικός <όπως>, όνειρευοντονισμένοι <laughs> <laughs> ναι. ή φαντασιόντονισμένοι <laughs> λοιπόν είναι καθαρόρμα καπιταλιστικό και, και έχει βεβαίως τις πολλώσεις και τα, και τα προβλήματα που έχουν όλα αυτά τα σύστημα <laughs> αλλά ο λοιπόν, καπιταλιστικός δεν είναι μια σταθερή την οποία την υπολογίζουμε με, την, με το υπόδεκάμετρο όπως νομίζει η κυρία Παπαρήγα και η Αριστερά που έχει ταξικές αναλύσεις Λούμπεν <laughs> λοιπόν ο καταστασμός είναι μια, διαμορ... μια διαμορφούμενη κατάσταση που εξαρτάται πρώτα και κυρία από τους ταξικούς συσχετισμούς δύναμης. Από, τις... από το συσχετισμό δύναμης που διαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία. Αν οι κοινωνικές δυνάμεις εργασίας είναι ισχυρές, αναγκάζεται και ο άλλος που ασκεί εξουσία και προς όφελό του δουλείται το σύστημα mm -hmm. να αναγνωρίσει δικαιώματα και καταστάσεις απέναντι στους άλλους. Οι οποίε σε νορμάλει συνθήκε όταν είναι πανίσχυρος ο ίδιος δεν τα αναγνωρίζει. Καταλαβαίνουμε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Γι' αυτό και έχουμε καπιταλισμός σε διάφορε καταστάσεις και σε διάφορες ιστορικές. ιστορίες. Έχουμε καπιταλισμός με ανεπτυγμένα εργατικά δικαιώματα, με ανεπτυγμένε κοινωνίες, με κοινωνικά κράτη, με ιστορίε και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά έχουμε καπιταλισμός τη πείνα, τη υποδούλωσης, τη απειοκρατία, του φασισμού. Yeah. Τι σημαίνει ότι επειδή είναι ένα καπιταλισμός, ο άλλο καπιταλισμός, άρα εμένα δεν ενδιαφέρει αυτό είναι παραλογισμός mm -hmm. γι' αυτό σου λέω, αυτό, αυτού του τύπου ιδεολογία είναι η ιδεολογία Λούμπεν το Λούμπεν στοιχείο αυτό που σου λέει, δεν μην νοιάζει, δεν φύνε το να αδιένει για αυτό Λούμπεν, περιθώριο λοιπόν, αυτός που νοιάζεται όμως και που βεβαίως όλος, όλοι οι φυσιολογικοί άνθρωποι πρώτα και κύριοι εργαζόμενοι Μοιάζονται γιατί δεν έχουν κάνει άλλο αποκομπή. Έχουν μόνο τα δικαιώματά τους. Μόνο αν έχουν δικαιώματα έχουνε έχουν δυνατότητα να διεκδικήσουν. Λοιπόν αυτοί λοιπόν που νοιάζονται, αυτό που βάζουν δεν τους νοιάζει αν είναι καπιταλισμός λοιπόν, Μπολκουμέ ή όσο Τους νοιάζει να διεκδικούν και να καταφτάνουν. Να κερδίζουν. Mm -hmm. Και μέσα από εκεί, στο βαθμό που κατανοούν τη σημασία του να προχωρήσουν μπροστά και έχουν τις δυνάμεις να προχωρήσουν μπροστά που Δεν γίνεται αυτή η αλλα και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο mm. ότι την κυρία Παπαρία τυχεροκοντούσε ο Βορείδη και ο Γεωργιάδης μέσα στο κοινοβούλιο με τον προβολισμό mm. και στο πολυνομοσχέδιο. Με το... Με το Εντάξει. Ακριβώ έχουν την ίδια φιλοσοφία, την ίδια λογική. Mm. Είναι οι άλλε όψει του ίδιου νομίσματος νομί. Και υπερασπίζονται τα ίδια ταξικά συμφέροντα. Με μια διαφορά. Ο κύριος Γεωργιάδη και ο κ. Βορείδη, κοιτάξτε με το με αυτό, τα υπερασπίζεται καθαρό αίμα, δηλαδή τοποθετημένος στην απέναντι πλευρά Να. ενώ, γύριε Παπαρήγα, τα υπερασφέζεται διαμέσου του περιθωρίου του Λούμπεν, των Λούμπεν στοιχείων. Και ποια είναι η διαφορά. ο Κάρλος το λέγε, δεν το λέω εγώ πολύ πιο mm. λοιπόν, έτσι, ένας ασήματος τύπος ας πούμε, ο Καρλ yeah, Μάξταν. Ναι, πες Κάρλ, και... γιατί λες Κάρλος δεν δε ναι. είναι παππούλια. Ναι. Όχι ο Κάρλος. Κα... ο Καρλ, <laughs> ο το δεν είναι στην πραγματικότητα. Α, το, το σύστημα τη αιστοκρατή του, του χρήματο, όταν επικρατήσει η αριθτογραφία του χρήμα κοινωνία, ναι. στην πραγματικότητα έχουμε την ανάδευση της κοινωνία, όπου το λούμπεν στοιχείο από τη βάση της κοινωνία κυριαρχεί στην κορυφή του. Ναι. Γι' αυτό και αυτοί που υπερασπίζονται ή έχουν την ναι. ιδεολογία του λούμ, είτε το δηλώνουν, είτε το δηλώνει, είτε δεν το δηλώνουν, στην πραγματικότητα επηρεάζονται τα ίδια ταξικά συμφέροντα. δηλαδή τον κυρίαρχο τη κοινωνία. Μάλιστα. Τελεία. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, έχουμε τα γεθμιστικά μας μηνύματα, έχουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε ε, να πούμε ε, διάφορα και να μην ξεχάσουμε τα... Ε, έχουμε τη σχολή του ΕΠΑΜ, έτσι, που ξεκινάει την μας, επόμενη εβδομάδα. Ναι. Να μας δώσει κάποιες πληροφορίες, σε παρακαλώ, για αυτό το θέμα, γιατί μας λεφτάει και ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, μέχρι τι εμείς είμαστε μαζί, με η Καζάκη Γεωργία Μπάστα. Σήμερα Παρασκευή 4 του Γενάρη 2013. Προσέξτε τι γράφετε, γιατί εγώ όλε αυτέ τι μέρε όλο το 2012 γράφω στην ατζέντα μου. Τα... Λοιπόν, τα... τα... λοιπόν, ε, ε, να υπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα ε, γίνεται η εξή δράση. Ε, υπάρχει μια κινητικότητα και μια κινητοποίηση πολλών ανθρώπων, θέλω να πιστεύω, διότι θα πάμε όλοι στην Κόρνθο τη Δευτέρα το πρωί, στα δικαστήρια τη Κόρνθο συγκεκριμένα, όπου γίνεται η δεύτερη δίκη κατά μελών του δεν πληρώνω η πρώτη ήταν στο Κιάτο είχε πάει πολλοί κόσμους εκεί ήταν μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και πολύ καλή λοιπόν έχουμε τη δεύτερη δίκη τη Δευτέρα στη Κόρινθο είναι κοντά στην Αθήνα και μπορείτε όσοι θέλετε να συμμετάσχετε ε, το ΕΠΑΜ κανονίζει mm -hmm. τη μετάβαση ανθρώπων πολιτών που θα δηλώσουν τη συμμετοχή τους από την Αθήνα με πούλμαν, κόστος ανάτομο 2 ευρώ. Τα, τα πούλμαν του δεν πληρώνουν, δεν γίνεται το ΕΠΑΜ. Εμεί απλά συμπαράστε. Okay. συμπαράστε ε, ε, να πούμε ότι μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, γιατί είναι απαραίτητο ώστε να ξέρουμε και πόσα πούλμαν θα χρησιμοποιηθούν, στο τηλέφωνο 69 32 31 81 71. Λοιπόν, για δηλώσεις συμμετοχής στην κινητοποίηση τη Δευτέρα. το τηλέφωνο 69 32 31 81 71. Εκεί θα σα πληροφορήσουν για όλα, από πού θα γίνει η μετάβαση, πώ θα γίνει, ποια ώρα κτλ. Ε, 2 ευρώ είναι το κόστος, παιδιά. Νομίζω ότι αξίζει. Ε, είναι ένα καφέ, ούτε ένα καφέ, κάπου είναι και πιο ακριβά ο καφέ. Και η σημασία του είναι τεράστια, διότι όταν τώρα 1 ,5, 1 ,5 τα δικαστήρια... είναι χρόνο στο Βερολίνο. Ο καφέ. Ο καφέ, εντάξει. Αλλά όταν δούνε στην Κόλμουντ, ναι. θα πούμε τώρα ο δικαστή, ο τοπικό εκεί δικαστή, δει και ένα πλήθο ανθρώπου που πάει και συμπαραστέκεται, ασκείται μια άλλη πίεση. Έχει τη σημασία του δηλαδή, δεν είναι να λέμε και εγώ τι να πάω να κάνω ρε παιδί μου εκεί τώρα Όχι, θα εκεί σημασία, γιατί... έχει σημασία ε, Γιατί αν ο δικάστης είναι έντιμος και ακούει τη συνείδησή του και ναι. υπακούει στον νόμο ναι. ε, τότε θα δει ότι δεν είναι μόνος του Άμπρα ότι έχει και την λαϊκή γνώμη. Εάν σημασία. επιδέχεται πιέσεων yeah. τη εξουσία, mm. τότε γιατί να μην επιδεχτεί και τη δική μα πίεση. πίεση. Και επίση έχει και σημασία και για του ανθρώπου που δικάζονται. Βεβαίω πάντα. Έτσι. Λοιπόν, είναι μια ηθική και ουσιαστική υποστήριξή του. Λοιπόν, άρα όπου και να το δει έχει τη σημασία του. Ε, θέλω να μου πει ότι θα το ξεχάσουμε και θα με σκοτώσουν εδώ πέρα αυτοί που με ρωτάνε. Ξεκινάει επιτέλου η σχολή του ΕΠΑΜ. Ναι. Yeah. Η σχολή του ΕΠΑΜ είναι την Τετάρτη στις 9 του μηνός ναι. ε, ε, σε 9 του μηνός θα γίνουν οι επίσημες εγγραφές ναι. όποιος θέλει δηλαδή να συμμετάσχει ναι. θα πρέπει να κατέβει ε, στην ε, στις φακτηρίας mm -hmm. στο κεραμικό στις φακτηρίας ε, που είναι και τα κεντρικά γραφεία του ΕΠΑΜ όπου θα κάνει θα κάνει και εγγραφή mm -hmm. αυτό για τη σχολή του ΕΠΑΜ από εκεί και πέρα ξεκινάει αν θυμάμαι καλά στις 16 του μήνου, κανονικά δηλαδή η... Τα μαθήματα. Τα μαθήματα. Δηλαδή την επόμενη Τετάρτη. Μάλιστα. Από την... την Τετάρτη στις 9 του μήνα όσοι θέλουν να τα παρακολουθήσουν πρέπει να έρθουν στις φακτηρίες των κεραμικών για να εγγραφούν κανονικά. Να κάνουν εγγραφή. Έτσι ναι. να κάνουν την εγγραφή όπου τους. τους. Όπου θα... Τι ώρα το είπαμε. Όχι δεν έχουμε πει. Από τις 6 ώρα θα είναι. Από τις 6 το απόγευμα. Λοιπόν. Ναι. Ωραία. Λοιπόν τις το απόγευμα μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους. Mm -hmm. Λοιπόν και να πάμε τις περισσότερες πληροφορίες ε, του ναι, ναι, να τους δοθεί και το πρόγραμμα Το, το διαλέξων που Πώς διαμορφώνεται, που, που θα, πώς διαμορφώνεται ναι. Και το κόστος εγγραφής Προαιρετικά 5 ευρώ ναι. Για ε, τα έξοδα που θα υπάρξουν Θα είσαι και εσύ στη σχολή του ΕΠΑ? Ναι, έχω και εγώ ένα κύκλο διαλέξω. Συγκεκριμένο, δηλαδή είναι. Κοίταξε, εμεί τι... αποφασάμε το εξή. Υπήρχαν, υπήρχαν πολλοί πολύ προβληματισμοί. Mm. Πώ να το κάνουμε και mm. όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Κυριάρχησε η άποψη, επειδή είναι σχολή του ΕΠΑΜ, δεν είναι μια καθημαϊκή γενικά. Mm. Κυριάρχησε η άποψη ότι εμεί θέλουμε σκεφτόμενου ανθρώπου, άρα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο να σκέφτεται. Mm. Είναι δευτερεύοντα οι γνώσεις. Mm -hmm. Οι γνώσει αποκτούνται εύκολα από κάποιον που έχει μάθει να ασκείται στην έρευνα και, στην, και στον ελεύθερο στοχασμό. Άρα πρέπει να μάθει ο άλλος να σκέπτεται Και να σκέφτεται ελεύθερα, χωρίς κλισέ, χωρίς παροπίδες, χωρίς ε, εχειρίδια. Mm -hmm. Λοιπόν, νομίζω ότι τα αντικείμενα που, που έχουμε βάλει και αφορούν τα πάντα, πρώτο και κύριε, γραφική ανάγνωση. Τι σημαίνει γραφική mm -hmm. ανάγνωση. Yeah, yeah, σημαίνει ότι ξέρω. πρέπει να ξεπεράσεις το λειτουργικό αναλφαβητισμό αναφελβε... mm -hmm. που σου έχει περάσει το εκπαιδευτικό σύστημα τη χώρα. Mm -hmm. Λειτουργικό αναλφαρετισμό εννοούμε το ότι για να μάθει ένα πράγμα, πας και ανοίγεις ένα εγχειρίδιο. Δεν πας θα πας έτσι. Θα το σπάσουμε αυτό το καλούπι. Θα πάμε σε διαφορετική βάση. Να μάθουμε να προσεγγίζουμε ένα αντικείμενο και πώς το προσεγγίζουμε. Mm. Είτε αυτό αφορά την οικονομία, είτε αυτό αφορά την ιστορία, είτε αυτό αφορά την, την, ως, την πολιτική ως επιστήμη. Mm. Και ταυτόχρονα μια σειρά άλλα πράγματα που είναι πολύ πιο άμεσα και χρήσιμα για το ζήτημα του συνδικαλισμού, πώ συνδικαλίζει, πώ δράσει μέσα μαζικοκό, τέτοια πράγματα δηλαδή. Ο δικό μου τομέα είναι περιορισμένο, δηλαδή με την έννοια ότι επίσημα επιλέγει, εγώ θεώρησα ότι είναι πιο, πολύ πιο σημαντικό να μάθει τον άλλο να, να το ποντρόπο σκέψη και έρευνα μέσα από ένα ιστορικό θέμα mm -hmm. και όχι να κάνουμε το ίδιο που κάναμε τον Ιούλιο που ήταν τέσσερα μεγάλα θέματα. Mm -hmm που κάναμε, γιατί τώρα πλέον θα είναι και πολλές διαλέξεις, δικές μου διαλέξεις, αν τις έχουμε δεν ξέρω αν η γραμματεία της σχολής τις έχει αποδεχτεί όλες, νομίζω ότι είναι δέκα οι διαλέξεις ε, ή τις έχουν περιορίσει, δεν το ξέρω, θα το, το μάθω και εγώ σήμερα που κάνω τη σύμφωση των εκπαιδευτών ναι. ε, σήμερα λοιπόν, που είναι κατά βάση mm -hmm. με αντικείμενο την νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία από το 1870 έως το 1914 δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέκτηκε αυτή η περίοδος ε, πως μαθαίνουμε να ερευνούμε μια κοινωνία και δεν, είναι, δεν θα είναι διαλέξεις για να μάθουμε τι έγινε τότε ναι. είναι διαλέξεις για να σε μάθει το πως ερευνάς ένα θέμα μας σε βάλει λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία ναι, της και, έρευνας ακριβώς και, και επειδή αυτή η περίοδος είναι στην ουσία αποτελεί το θεμέλιο λίθο της σύγχρονης περίοδου, mm -hmm. εάν δεν την κατανοήσεις αυτή την περίοδο, δεν μπορείς να καταλάβεις τι διάλοση σημαίνει σήμερα. Mm -hmm. Όσο και να φαίνεται παράξενο. Mm -hmm. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι σημαίνει. Λοιπόν, Είναι σαν να σου λείπουν κομμάτια. Όχι κομμάτια, να σου λείπει η βάση. Mm -hmm. Όπως mm -hmm. λέμε mm -hmm. ας πούμε παιδί μου, δεν γίνεται δυνατό να λύσεις ολοκληρώματα άμα δεν ξέρεις ακολουθίες, mm -hmm. δεν ξέρεις για παράδειγμα βασικά στοιχεία αριθμητικής. Mm -hmm. Δεν γίνεται ναι. Είναι ακριβώ έτσι αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν, να προσεγγίσει ακριβώ αυτή τη μεταβατική περίοδο mm -hmm. όπου χαρακτηρίστηκε από μια τεράστια παγκόσμια κρίση την πρώτη μεγάλη ύφεση mm -hmm. 1873-1896 γέννησε μια νέα κατάσταση στην, παγκόσμια, στην ανθρωπότητα με επίκεντρο βεβαίω στην Ευρώπη mm -hmm. και αυτή είναι η νέα κατάσταση γέννησε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Mm -hmm. Πώ αυτό διαμορφώθηκε, τι λέγανε τότε, διαμο... το... ποια ήταν η συνείδηση τη εποχή για την εποχή. Mm -hmm και θα δει τι τρομακτικές ομοιότητες έχουμε με σήμερα. Να σου πω, μπορεί κάποιος ε, που θέλει να συμμετάσχει να ακολουθήσει κάποιες συγκεκριμένες διαλέξεις ή πρέπει να πάρει όλο τον okay. κύκλο. Όχι, είναι, είναι όλος ο κύκλος. Γιατί ε, η μία διάλεξης συμπληρώνεται από, από την άλλη, όχι mm -hmm. απαραίτητα του ίδιους εκπαιδευτής, μπορεί Alla. να είναι ο άλλος διαλεξη συμπληρωνεται απο την Ναι, μπορεί να συμπληρώνεται ναι. από άλλον εκπαιδευτής. Ναι. Ε, άλλον... να, ε, να δώσω μέσα από διαλέξη, θα προσπαθήσω βέβαια να το Έναν τρόπο προσέγγιση μια ολοκληρω... ολοκληρωμένη προσέγγιση μια περίοδου ναι. είτε αυτό λέγεται οικονομικ... οικονομία, πολιτική, τα πάντα ναι. ε, ε, επίπεδο συνείδηση, πολιτισμού πώ αποτυπώνεται στα μάτια ενός μελετητή, ενός ανθρώπου που ψάχνει μια ολοκληρωμένα μια περίοδο και αυτό είναι για ένα τρίμηνο περίπου, είπαμε, έτσι ναι. η διαρκειά του. Ναι. Λοιπόν, από σε παρακαλώ, γιατί από όσο ξέρω δεν γίνεται πουθενά, Μας με σε... εξαίρεση ναι. σε κάποιε ειδικέ σχολέ. Ναι. Πολύ ανεπτυγμένα και κλειστά ε, μεταπτυγιακά κυκλώματα που σε μαθαίνουν στ, ε, στρατηγική σκέψη όπως λέγεται. Mm -hmm. Αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στο, στους ανθρώπους που θα μπουν μέσα mm -hmm. γι' αυτό και μην ε, το παίξει ο άλλος αφιψηλού. Εντάξει, mm -hmm. ο καθένας θεωρεί και εκτιμάει το πράγμα. Δεν θα έρθει να μάθει πώς έγινε ο πρώτο στους πόλεμο. Απλά. Mm -hmm. Η, για μας είναι τα τεταρτεύων. Δεν είναι μάθημα ιστορίας, Όχι, παιδί, θα παιδί, πώς ιστορία θα μάθει πως στρατηγικά σκέφτεσαι για μια κοινωνία και πως αυτή, αυτή τη στρατηγική σκέψη mm. μπορείς να την αξιοποιήσει έτσι ώστε να κατανοήσεις το πως λειτουργεί η κοινωνική μηχανική σε μια ιστορική περίοδο. Ωραία. Αυτό το πράγμα θερμά το μάλλον. Και επειδή ήταν μια, είναι μια ιστορική περίοδος τελείω παροχημένη, να παροχημένοι από την άποψη των μελετών που έχουν γίνει και όλα αυτά τα πράγματα ειδικά στη σύμ... σύγχρονη ακαδημαϊκή περίοδο δηλαδή αυτοί που κάνουν σπουδέ σήμερα ακόμη και στην ιστορία αυτή την περίοδο ότι τη λένε τα ξέρουμε αυτά κολοκύθια δεν ξέρουν τίποτα ξέρουν μόνο ημερομηνίε και τίποτα πρόσωπα. δεν ξέρουν Να. ούτε καν γεγονότα δεν ξέρουν άλλο άλλο. ούτε καν γεγονότα okay. δεν ξέρουν Έτσι. λοιπόν δεν έχουν ασχοληθεί ουσιαστικά mm -hmm. είναι πολύ επιδερμική η προσέγγιση πάρα πολύ επιδερμική λοιπόν, αν το... mm -hmm. αν και αναλύσει αυτή την κατάσταση τον μάθεις να βλέπει πώς ανατρέπονται καταστάσεις, έτσι από την εσωτερική λογική τους <σίλωνα> ίσως να βγουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θα έχουν ελευθερία σκέψης τρομακτικέ και να έχουν σπάσει τα <σίλωνα> ε, Σου λέω ότι μόλις ξεκινήσετε μετά από ένα διάστημα θα μιλήσω με τους... Ε... Όσου σε παρακολουθούν, θα τους φέρω εδώ στην εκπομπή να μου πούνε... Oh. <laughs> εδώ, στην εκπομπή, θα τα λένε, στον αέρα. Λοιπόν, να πω στην Άννα την Ολλανδία, mm -hmm. την καλή χρονιά και από μας, ότι την ευχαριστούμε πολύ για αυτά τα, τα καλά τη λόγια και τα ωραία, και μας θάρρο που έχει γράψει. Ε, επίσης ότι θα ικανοποιήσουμε την, το αίτημα που έχει, ε, και θα τη φέρουμε σε επαφή με ανθρώπους στην Ολλανδία mm. ε, να μείνει ήσυχη και εκφράζει το εξή γιατί είναι για τα σεμινάρια του ΕΠΑ λέει, εμείς οι άνθρωποι τρόποι μένουμε στο εξωτερικό θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να παρακολουθήσουμε τα σεμινάρια του ΕΠΑ με κάποιο τρόπο νομίζω ότι τώρα δεν έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο αλλά... εμεί γενικά δεν είμαστε επειδή όταν και, δεν τα προβάλλουμε μέσω ίντερνετ Δεν το ναι. κάνουμε YouTube και ιστορίες ναι δεν θα το κάνουν. Ο λόγος δεν είναι ούτε γιατί δεν έχουμε τις υποδομές έχουμε τις υποδομές να το κάνουμε αυτό το ναι. πράγμα ε, και να μεταδίδει, είναι να αναρτούνται στο, στο YouTube και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά εγώ πιστεύω σε μια βασική αρχή mm -hmm. δεν μπορεί να υπάρχει δασκαλία αν δεν έχεις φυσική παρουσία mm -hmm. αυτά τα άλλα είναι κολοκύθια με τη ριγάνη, δηλαδή αν δεν έχεις απέναντί σου το δάσκαλο mm -hmm. ή τον εκπαιδευτή σου και να το ρωτάς να τον απομυζάς τη φλόγα του και τον ναι. τρόπο που επικοινωνεί, που ξέρει να επικοινωνεί το ακροτήριο του, αυτό που ξέρει να επικοινωνεί, ο καθένα καλό γενικά ξέρει να ε, επικοινωνεί. Ε, Αυτή είναι η, μεγαλο, η μεγαλοφία του, έτσι. Ναι. Αν δεν το έχει αυτό το πράγμα, κολοκύθηκε. Και, και, και ειδικά ναι. μιλάμε για τέτοιου τύπου σεμινάρια. Προσέξτε, ψάξτε σε ολόκληρο τον κόσμο mm. και θα δείτε ότι τα σεμινάρια στρατηγική σκέψη δεν μεταδίδονται από πουθενά. Είναι πάντα με φυσική παρουσία. Μάλιστα γιατί σε μαθαίνει να μετράς τον άλλον, δηλαδή μετράς πάρα πολλά πράγματα. Mm -hmm. Αυτό του τύπου τα σεμινάρια που βέβαια είναι πολύ λίγα, έτσι και απευθύνονται σε πάρα πολύ λίγο κόσμο και κυρίως από πολύ μεγάλα στελέχη επιχειρήσεων, πολύ μεγάλων πολυεθνικών ή ε, πολιτικούς που προορίζονται να παίξουν πολύ μεγάλο mm -hmm. ρόλο στα πολιτικά πράγματα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, βεβαίως εμείς κάνουμε το κάνουμε αυτό το σεμινάριο από την άλλη σκοπιά για άλλα συμφέροντα υπέβαλα άλλα πράγματα άλλες αξίες άλλες αργίες λοιπόν αλλά ποτέ κανένας από αυτούς από κανένα από αυτά τα σεμινάρια δεν ήταν πως το λένε είτε μέσω άλλων φυσική ναι. παρουσία να, να τον νιώθουν ε, παραπονείται ότι είναι επαρχίας λέει τώρα εμείς που είμαστε στην επαρχία τι θα κάνουμε ε, παιδιά νομίζω ότι είναι η, η, η απόφαση που έχει παρθεί ναι. είναι ε, ο κάθε τομέας ναι. Όχι ο γιατί δεν μπορεί, για το κάθε τομέας Λοιπόν, ε, να δει ποιο, πότε μπορεί να κάνει αντίστοιχες διαλέξεις mm -hmm. Δεν μπορεί να έχει τη μόνιμη σχολή mm -hmm. Λοιπόν, τουλάχιστον και τώρα Να διοργανώσει κάποιες μήνες διαλέξεις. διαλέξεις Όπου θα επαναληφθούν οι τέσσερις διαλέξεις του Ιουλίου mm -hmm. ε, Του περασμένου πολύ Ιουλίου καλύ... ε, Με ευχή. ανθρώπους που θα στείλουμε από το κέντρο αρχικά mm -hmm. Μέχρι να βγουν ε, να την τάνια να διοργαλωθούν κάτι πιο μόνιμο ναι, και στην επαρχία. Ναι. Λοιπόν, και αυτό ναι... θα θέλαμε να, να είναι πρωτοβουλία των τομέων. Δηλαδή όταν ναι. ένα τομέα αισθάνεται έτοιμο και ότι έχει και το απαραίτητο υλικό... Ναι, και, και τη συμμετοχή αυτά... και τις δυνατότητες Ωρα, και μπράβο. το χώρο και όλα αυτά έτσι, έτσι που πρέπει. Ξεκινάει θα... και μας λέει εγώ έχω αυτό, α, α, αυτό το Σάββατο, αυτό το Δετάρτη, δεν ξέρω και το είχαμε και Λοιπόν και θέλω τις 4 αυτές, οπότε το προγραμματίζουμε και στέλνουμε συγγη η συμμετοχή λοιπόν να πω ξανά που με ρωτάτε ότι είναι 5 ευρώ, το... ξεκινά από 5 ευρώ σαν μήνυμο, τώρα όποιο έχει τη διάθεση να δώσει ναι. κάτι παραπάνω και το θέμα πράξει, και κάποιο τώρα αν το πεις πρόγραμμα και στα 5 ευρώ, εννοείται προφανώς, ότι υπάρχει. το καλύπτουμε, απλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι επόχη να κάνουμε κάποια λειτουργικά έξοδα. Έτσι. Και αντιλαμβάνεστε, θεωρώ, δεν χρειάζεται να το πω, ότι μιλάμε για ένα ποσό καθαρά συμβολικό. Συμβουλικό στι μέρε μα εντάξει για ορισμένο κόσμο, εγώ το, εγώ το επιμένω για όλα αυτά. κόσμο. Καταλαβαίνω, είναι ναι. Για εγώ το εννοώ ξέρετε, λέω. Πω, τα λειτουργικά έξοδα δεν μειώνονται. Δεν Δυστυχώ. Οι ναι, μισθοί ε, μα μειώνονται. Σωστό. <σχελί> <σχελί> Αλλά επειδή όμω <σχελί> είναι μια κατάσταση που είναι πραγματικά πρωτόγνωρη για πάρα πολλού από εμά, δεν θα αποκλειστεί κανένα επειδή δεν έχει τα 5 ευρώ. Εννοείται. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ό,τι διαφορά το έπανα. Νομίζω τουλάχιστον όσον αφορά το πάμε τουλάχιστον αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι <σχελ> το εφαρμόζουν. Εμεί δεν έχουμε το ίδιο. Όχι, αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Και θέλω πριν κλείσουμε να κάνουμε μια διορθώση λέγαμε πριν για την αδελφότητα του, του χρέου mm -hmm. και αναφέρθηκε σε μια έκθεση ναι, δεν είναι στην action aid κατά πάσα πιθανότητα είναι η christian aid ναι. ε, παρόλα αυτά για να μην γίνεται λάθος ναι, τη δεύτερη να... θα φέρω την έκθεση Μπράβο, ωραία. αυτή κατά πάσα πιθανότητα είναι η christian aid ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία. και θα επαναλάβω επίση το ίδιο είναι και παρεμπιπτώσεις επειδή λένε διάφοροι το γεγονός ότι λέει σε μια εκτασίδηση, μια ΜΚΟ, σωστά πράγματα, ναι. και το προβάλλουμε λέγοντας νέα επίσημονα, mm -hmm. για να δείξουμε, mm -hmm. αυτό δεν σημαίνει ότι πάμε να δικαιώσουμε το ΜΚΟ. Mm -hmm. Η φιλανθρωπία των ΜΚΟ και των λεγόμενων εθελοντικών οργανώσεων, ότι χειρότερο υπάρχει σε αυτό τον το πλανήτη, mm -hmm. μετά τους ιεραποστόλους του εμπειριαλισμού mm -hmm. και τους ισουήτες που ξε, η, η, ανασκολόπησαν ολόκληρους πληθυσμούς, στην Αμερική και στην Αφρική. Σε... Αυτό δεν σου λέγα, είδαμε τα καλά της στην Αφρική. Α, λοιπόν, τα Ο ίδια... Σε σαν, σαν, σαν με τον κόσμο. Άρα λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει πηγαίνετε κάνετε φιλαθροπία με τη ΜΚΟ. Mm. Χρησιμοποιούμε απλά ένα στοιχείο. Ότι είναι. Ναι, ναι. Ακόμη και αυτή. Ότι ακόμη και αυτή ακόμη και που είναι δεμιώνουμε... Αυτό ακριβώς λέει κάτι πολύ σημαντικό. Όπως για παράδειγμα, παράδειγμα χρησιμοποιούμε mm. σαν μαρτυρίες... Τι ματηρίε των Φαγγισκανών και, και των Ιεραποστόλων την εποχή των Κογκυσταδών για να ξέρουμε τι σφαγές κάνανε αυτοί οι άνθρωποι δεν σημαίνει ότι είμαστε υπέρ mm. τη Ιεραποστολικής δράσης αυτού των κυρίων mm. και κυριών γιατί μπορεί να ήταν άντρε αλλά είχαν διάρκειες <χε> ναι, αυτόν λοιπόν που ήταν πραγματικά ό,τι κάνανε στο σώμα των γηγενών ε, είτε της Αμερικής είτε, το, είτε της Αφρικής <χε> Αυτοί yeah. οι καλόγεροι το κάνανε στο πνεύμα τους. Λοιπόν, τουλάχιστον δεν σημαίνει... Yeah. αλλά την πατήρα την παίρνεις. δηλαδή και την αξιολογή σου. Βέβαια. Λοιπόν, ε, αύριο βγαίνουν οι κυριαρχικές εφημερίδες, αύριο βγαίνει το χωνί. Mm -hmm. Και νομίζω ότι έχεις ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο αύριο. Yeah. Δηλαδή είναι ένα καλό κομμάτι αυτό. Γιατί εξηγεί... Ε... προσπαθώ να εξηγήσω επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη στερεότυπη ανησυχία. Mm -hmm. Γιατί ο κόσμος δεν τζεσκόλεται. Προσπαθώ να εξηγήσω και επειδή λέγονται τεράστιε ανοησίε, mm -hmm. όχι από τον κόσμο που αναρωτιέται, από αυτού του αναλυτέ του περίφημου. Mm -hmm. Λοιπόν, προσπαθώ να δώσω μια κοινωνική διάδροση, τη, τη σημαίνει κοινωνική διάδροση, με έναν τρόπο ώστε να μπορούμε να την καταλαβαίνουμε όλοι και να μην μπαίνουμε σε δύσκολα μονοπάτια που απαιτεί βέβαια η επιστήμη, αλλά η κλάικευσή νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δεν κάνουμε πανεπιστημιακά συγγράμματα, α πούμε, Πονήματα, μάλλον, το λοιπόν, να το καταλάβουμε. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία ολοκληρωτικής διάλυσης ελληνικής κοινωνίας. Έτσι. Mm -hmm. Το νιώθει ο καθένας αυτό. Mm -hmm. Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια διαταξική ή ταξική κοινωνία, όπως ήταν η ελληνική, οι τάξεις παραμένουν ατόφιες όπως ήταν. Σημαίνει ότι διαλύονται και αποσαφρώνονται οι τάξεις και διαμορφούνται νέες κοινωνικές διαβαθμίσεις ή καταπμίσεις. Αυτό συνέβαινε πάντα σε όλες τις κοινωνίες όπου βρισκόντουσαν σε μετήδια διαδικασία. Mm -hmm. Πόσο μάλλον για την ελληνική. Και πόσο μάλλον όταν οι κοινωνικές τάξεις, η, η, να το πούμε έτσι, των λαϊκών στρωμάτων, εργατική και αγροτική μεσαία στρώματα τα λίπα, Εδώ και δύο δεκαετίες τουλάχιστον, έχασαν την κοινωνική και πολιτική τους εκπροσώπηση και άρα την εσωτερική τους γκότητας σαν τάξη. Mm -hmm. Έχασαν κα, ακόμη και την αίσθηση το τι σημαίνει να σε μια τάξη. Υπήρχε στην ελληνική κοινωνία τουλάχιστον σε με πολύ μεγάλο yeah, βαθμό yeah. στη γαρτιά του 60-70 και κατά περίπτωση στη γαρτιά του. Αλλά αισθάνονται μια είδο φρουφάνια. Λοιπόν, <σχεύει> αυτό το πράγμα έτσι δημιουργεί, δημιουργεί ε, τρει καινούργιε κοινωνικέ καταστάσει κατά κύριο λόγο yeah. και πολλέ ενδιάμεσε, αλλά τρει κατά κύριο λόγο. Πρώτον, μια νέα κοινωνική διαστρωματική διαταξική ε, κοινωνικό στρώμα. Το, ένα νέο στρώμα το οποίο εγώ το ονομάζω ένα στρώμα μαύρα το οποίο είναι ικανό ε, να επιβιώσει τη σημερινή κατάσταση και επιπλέον να η θα αποτελέσει την κοινωνική βάση του νέου καθεστώτο όπου και αν πάει αυτό. Ένα μαυροαγορητισμό, μια κοινωνική τάξης μα, μαυραγωρητών, οι οποίοι δεν είναι μόνο οι μαυραγωρητέ, αργά αμοιβή όπω του βλέπουμε μετά, mm -hmm. έτσι, mm -hmm. αλλά είναι οι επιστήμονε του Λουφέ και τη Λούφα, όπω ονομάζω. Mm -hmm. Είναι οι πνευματικοί άνθρωποι των επιχορηγήσεων και των επιδοτήσεων μας έχουνε πρέξει αυτές, <laughs> αυτές την εποχή <laughs> είναι α, οι επιχειρήσει εισαγωγέ-εξαγωγέ <laughs> είναι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ίσως βιτένα ξεπλήματος μαύρου χρήματος <laughs> πολιτικού, εγκληματικού και όλα αυτά τα πράγματα πάρτε χαρακτηριστικό παράδειγμα το ποιε αλυσίδε εταιρείων λιανική αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα των δύο χρόνου. Δεν θέλω να αναφέρω το... Σε ονόματα. σε ονόματα αλλά πάρτε μια, κάντε μια βόλτα και τι φυτρώνει στις γειτονιές σας mm. εκτός από τους έτσι ξεφυτρώνουν κάποιο είδους ε, κάποια αλυσίδα σοκολάτο, στο καλό το Ναι. κάποιες άλλες αλυσίδες παιδικών και σχολικών ειδών mm. όλα αυτά τα πράγματα αυτά δεν είναι φυσιολογικά να συμβαίνουν στις συνδικές κρίσεις Αυτά είναι αλυσίδες ξεπλύματος χρήματος. Α. Υπάρχει χρήμα το οποίο πρέπει να ξεπληθεί. Και γίνεται μέσω... Και γίνεται μέσα από αυτό το πράγμα. Αυτά. Αυτά. Αυτά. Αυτό, το, αυτό το κομμάτι, αυτό μιλάω εγώ για μαυρογωριτισμό, <χε> δεν λειτουργεί ως κλασική αστική τάξη να το πούμε έτσι, που έχει με τις επιχειρηματικές δομές και πρέπει να αναπαραβεί μέσω του... <χε> όχι. Λοιπόν, και εκεί ενσωματώνεται και ένα κομμάτι αν θέλεις αμοιβο... μισθωτών αμοιβόμενων μισθωτά αμοιβόμενων στρωμάτων, που όμως κάνουν καριέρα στις πλάτες των κοινωνικών κονδυλίων, της τα κτλ. Αυτό το κομμάτι πλέον δημιουργεί μια ιδιαίτερη κάστα. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα τη κάστα από την τάξη. Η κάστα εξαρτάται από τις παραχωρήσεις ή τις εξαρτήσεις που έχει με την εξουσία. Μάλιστα. Η τάξη είναι η βάση πάνω στην οποία συγκλώπησε μια, μια εξουσία. Λοιπόν, το δεύτερο μεγάλο κοινωνικό στρώμα που αναπτύσσεται και που είναι πολύ μεγαλύτερο από το μαυραγωρετικό και βεβαίω και ο μαυραγωρετικό μπορεί να μιλάμε για 10 ή έως 20% έτσι δεν μιλάμε για αστεία πράγματα δεν μιλάμε για το 1% της Ολιγαρχίας μιλάμε για ένα κλειστός άνθρωπος Αυτή που κυκλοφορούν της καγιάς ακόμη για σήμερα mm -hmm. λοιπόν και αυτή δεν γίνει. είναι η πλάγι μας πότα εδώ μιλούσαμε με ένα διευθυντή ε, τράπεζα ο οποίο μου έλεγε εγώ που είμαι ένα, ένα προαστιακό yeah. υποκατάστημα ο προαστίο να σπούμε Έχω πάνω από 100 πελάτες, οι οποίοι ενώ δηλώνουν 25-30 χιλιάρικα, ας πούμε, φορολογική δήλωση, έχουν 1 και 2 εκατομμύρια καταθέσεις. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Μάλιστα. έτσι. Ε, αυτός τώρα, με συγχωρείτε. Είναι ο γιατός με το φακελάκι, είναι ο δικηγόρο με το διεκτήριο ναι. στην περίεργη, είναι τα κυκλώματα, είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Τα οποία επιβιώνουν και έχουν φτάσει σε βαθμό κακουργήματο, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό Εφοριακό, ότι η ναι. Transnational ε, International, αυτή η λεγόμενη διεθνή διαφάνεια, ναι. έτσι, η οποία είναι κα, μια κατάπτυστη μοικιό, mm -hmm. που δεν μετρά τη διαφάνεια, μετράει το πώ οι πολυεθνικέ πρέπει να διαχειριστούν τη διαφθορά σε κάθε χώρα για να μπουν μέσα αυτό μετράει γιατί οι μελέτες, οι μελέτες περί διαφάνειας γίνονται με βάση ερωτηματολόγια που δίνονται σε στελέχη πολυεθνικών δηλαδή στην ΕΣΤΛΕ της λένε τι χρειάζεται για να κάνεις για να μπεις ας πούμε στην Ελλάδα και λέει έλα αργα το έχουν μπλέξει με το κάθε κακομύριο ναι. τουλάχιστον εντάξει άμα στην Αμερική πας και πληρώνεις τον Ρομπάμα ναι. και τελειώνει η ιστορία ναι. Ναι. Ναι. Ναι. αυτό λοιπόν η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια έχει πέσει περίπου 15 θέσεις που σημαίνει είμαστε ανοχήρωτη χώρα όσο ποτέ άλλοτε σε αυτό το μαυραγορήτικο, σημα... αυτή την κατάσταση του υποκόσμου, κοινωνικού, υπου... υπο... πολιτικού ή και οικονομικού λοιπόν, το δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι το κομμάτι που κυρίως απαρτίζεται από μισθωτούς και τσταξιούχους είναι το κομμάτι το, αυτό που λέμε που έχει πια σπάτο πλέον mm -hmm. έχει πέσει κάτω από το όριο στόχιας και <σχεδέλνι> δεν πλέον δεν επιβιώνει και εδώ αποδεικνύεται μια άλλη μεγάλη εξαίρετη τοποθέτηση του Κάρλου, όχι του Καρούλια του Μάρξ, <σχεδέλνι> του Μάρξ που έλεγε το εξή, ότι ο εργάτη, επειδή <σχεδέλνι> ακριβώς συνδέεται με τίποτε άλλο <σχεδέλνι> με την κοινωνία η οποία τον παράγει και τον αναπαράγει παρά μόνο με το μεροκάματο εάν το οδηγήσει σε φυσική εξαθλίωση τότε ο εργάτης πάβει να έχει όχι μόνο συνείδηση του εαυτού του, αλλά συνολικά κοινωνική συνείδηση. Και από δύναμη η ιονή προοδευτική γίνεται βαθύτατα αντιδραστική. Γίνεται στοιχείο Λούμπεν. Mm. Και έτσι λοιπόν το διαπιστώνουμε αυτό... Από τους ανθρώπους που, μι, που μιλάμε, για παράδειγμα, από τα κοινωνικά στρώματα εκείνα, που σου λέει το εξής, ρε φίλε, το κόμμα το να πέστη στο τραπέζι mm -hmm. και δεν πάνε να πουληθούν όλα. Να, ναι. να πουληθούν όλα, ας, δεν γυρία. πάνε να τους ανασκολοπήσουν ναι. όλους. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Το ξεροκόμμα το. Και ποιο το ξεροκόμμα το, τα 100 ευρώ. Mm. Τα όποια 100 ευρώ του έχουν απομείνει θεωρώντας ότι θα τα κατέσκεφτα. Είναι Αυτά τα στρώματα είναι βαθύτατα δυναστικά. Έχουν χάσει την αίσθηση της κοινωνίας, ότι ανήκουν σε μια κοινωνία, ένα κοινωνικό σύνολο. Mm. Έχουν χάσει την αίσθηση του γενικού συμφέροντος. Η τάξη είναι μια κοινωνική δύναμη η οποία διεκδικεί για τον εαυτό της το γενικό συμφέρον. Mm. Έχουν mm. χάσει mm. την αίσθηση. Ως, ως λοιπόν, αίσθηση. και εκεί ακριβώς να. Απαντάει η ταξική ανάλυση του Κουκουέ και τη Ζωοσπαστική Αριστερά. το ταξικό συμφέρον αντιπροσπεύει. Ναι. Το Λούμπεν. Λοιπόν, τα υπόλοιπα να πάρτε το χωρί να το Έτσι. διαβάσετε. Και υπάρχει βεβαίω και η okay. τάξη okay. που στην οποία πρέπει να πατήσουμε. Λοιπόν, yeah. την υπόλοιπη φοβερή ανάλυση, το η αύριο που κυκλοφορεί, θα είναι και την Κυριακή, είναι και τη Δευτέρα νομίζω. Ναι, και Λοιπόν, Ρεύαιος. να πάρτε το χωρί να το διαβάσετε, θα σας, πρέπει να σα αποχαιρετιστούμε εδώ. Για τώρα. να καταλάβουμε, δηλαδή, με λίγα λόγια, αυτό που λέω. Ότι όταν λέμε ο κόσμος να. Δεν είναι μια ενιαία κατάσταση mm. Ούτε καν αυτός που πλήγεται Αυτό που λέμε γιατί ο κόσμος δεν αντίδρα ναι. Λοιπόν δεν αναφέρεις σε ένα σύνολο γενικά Περακριβώς, Το οποίο είναι Πρέπει υγειμιογενείς... να έχουμε μια κατανόηση Σε ποιος διαμορφώνει τον κόσμο Και άρα σε ποιον κόσμο πρέπει να πεθυθείς Γιατί αν να α πούμε στο λαμόγιο ναι χάνεις την ώρα σου. Α, το ίδιο χάνεις την ώρα σου και τα σωτικά σου αν απευθυνθείς στο Λουμπεν, Αυτό το κομμάτι του νουμπερ. Δεν στο λέω και εδώ. Μην χάνεις δυνάμεις, ρε παιδί μα Αφού βλέπεις το πού πάς και αυτοί... Θα τραβηχτεί είτε από τη μαύρη αντίδραση. Mm. Γιατί εκεί πέρα ψαρεύει ο φασισμός. Έτσι. Να. Εκτός από τη ριζοσπαστική αριστερά. Γι' αυτό γίνει και ο κόσμος πολλές φορές αποένστικτο mm. και συνήθως ισοπεδωτικά ταυτίζει τα δύο άκρα. Σωστά. Θα Τα ταυτίζει όμω γιατί από καταλαβαίνουν ότι λειτουργούν από ή απευθύνονται στι ίδιε τι κοινωνικέ δυναμικέ. Και μιλάμε για τον κόσμο που πραγματικά σηκώνει το βάρο αυτή τη κρίση και που αν θέλει είναι η ελπίδα μα αύριο. Mm. Για αυτό το κομμάτι του κόσμου που εγώ το, το, το, το, το θεωρώ ότι είναι εκείνο που αποτελεί την ελπίδα και που είναι ποιοι. Το πιο εξειδικευμένο και πιο πολιτισμένο τμήμα mm. του εργατικού δυναμικού τη χώρα. Mm -hmm επιστημονικά τεχνικά, και όλα αυτά, ή ελευθεροπαγγελματίε επιστήμονε που όλο το προηγούμενο διάστημα συνισέφεραν στην ανάπτυξη τη χώρα, έστω και αν η δουλειά του παραποιητήθηκε, διαστρεπλώθηκε κλπά που έχει συγκεκριμένα οικονομικά συμφόρατητα, ναι, ναι, ναι. κατάσκευασικέ εταιρείε και κυβερνήσει και όλα αυτά τα υπόλοιπα, αλλά θεωρούν μεγάλη του τιμή το ότι συνέβαλαν στην ανάπτυξη τη χώρα γιατί έχουν και μια τέτοια συνέστηση και τώρα συτρίγονται, γίνονται μηδέν, αλήθει, για την και, και φυσικά εκείνη οι οποίοι όχι απλά σχετίζονται αλλά εξαρτώνται mm -hmm. από την παραγωγή της χώρας, αν υπάρχει παραγωγή επιβιών και αυτή, αν δεν υπάρχει παραγωγή τελειώσανε, και από την αγοραστική δύναμη των λαϊκών στρώματων. Αυτά τα κοινωνικά στρώματα είναι που σήμερα αποτελούν την ελπίδα για την Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν... Ραντεβού τη Δεύτερα το πρωί, πριν έρθουμε στην εκπομπή, στη ΜΙΑ, πριν ανανώσουμε το ραντεβού μας. Το πρώτο μας ραντεβού το πρωινό είναι στις 9 το πρωί στα δικαστήρια της Κορίνθου, που έχουμε τη νέα δίκη μελών του Δεν Πληρώνω. Ε, επαναλαμβάνω ότι όσοι θέλετε να κατεβείτε μαζί μας, διότι θα υπάρχουν πουλμαν από την Αθήνα, που με κόστος 2 ευρώ το άτομο... Θα γίνει η μεταφορά όλων των πολιτών που θέλουν να έρθουν στην Κόρυνθο για την παράσταση. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 69 32 31 81 71. 69 32 31 81 71. Λοιπόν, θα βρεθούμε τη δεύτερο του πρωί στα δικασία της Κορύνθου. Μετά έχουμε εκπομπή εδώ, στη Μία, mm -hmm. κλασικά το ραντεβού μα. Να έχετε ένα καλό Σαββατό Κύριακο. Έχουμε και Θεοφάνιο την Κυριακή, να μας έρθει φώτιση. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας, φώτιση. Λοιπόν, το περιστέρι παιδιά, προσέξτε. Μας κατσουλίσκει μας. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό το Κυριακό.